Ξεακούει. Ναι, ναι, ακούει το βουνό. Ναι, το, το, μην μιλά για βουνά στην Ελλάδα. 8 και 8,97 και 8, σήμερα που είναι Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, μπήκε Τέταρτο, βγήκε Οβδόματο. Ξεκινήσαμε με Human League, Από που και έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Μα χάρη σε επιτυχίε, μα χάρη σε χαρέ. Τα ωραία τελειώνουν κάπου εδώ. Don't, don't Μαρία ψάλτη, εδώ απέναντί μα, Πολύ δικιά για κονσολιέρι, σα το 2011-208-200. Μα αυτό αναρωτιέμαι, ε... έχει. Την κυρία απέναντί σου και έχει κακά κεφιά. Εγώ κέφια Ε, ναι, λε, τα ωραία τελειώνουν εδώ. Όλε ναι, ξεκινάνε. Βλέπω τον ήλιο απέναντι που είναι τόσο εκτιφλωτικός που με εμποδίζει να δω την κυρία απέναντι. Ναι, ευτυχώ που δεν τον έχουν σκεπάσει οι Όχου πρωί προείφερα. <laughs> Μα τι να σου πω, χρησιμοποιώ για τη σπαρτιατική έκφραση <laughs> και τα λοιπά. Κάποτε ήταν τα βέλη που θα. Ε, το, τι θυμάστε τη, τη, φά, τη φράση. Τώρα που, τώρα που το λε, ναι. λέω για, για κάτσε να πάω να ψάξω να δω τι σημαίνει βαλιστικό πύραυλο. Ναι. Λέει λοιπόν εκεί εκεί αυτα αυτά, διάβασα δύο-τρία άρθρα. Ο βαλιστικός πειράφου λέει είναι διαφόρων τύπων, προφανώς, ε, αν κάτι έχει εξελιχθεί στα χίλια και βάλε χρόνια της ιστορίας που βρήκανε να βαράνε με τέτοια, λέει ο ένας μπορεί να κάνει να χτυπήσει σε μια ακτίνα ένα χιλιόμετρο, ο άλλος 1,2 χιλιόμετρο, χιλιόμετρα, ο άλλος ένα, χιλιόμετρα. Ανάλογα τη γόμωση προφανώς πόσο βαρύς είναι. Το φαντάζεσαι. Ένα χιλιόμετρο και κάτι γύρω-γύρω να τα κάνει η γυσμα... Γεσμαδιά ναι, μου. Η Γεσμαδιά μου, όπω το λες. <laughs> βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εχθέ ήταν. Θα μου πει, πάντα είναι σοκαριστικό το να παρακολουθεί κανένα στο PlayStation να γίνεται πραγματικότητα έτσι. Δηλαδή. Υπάρχει να γε... στο PlayStation τέτοιο παιχνίδι. καλά, όλα τα. Σίγουρα θα υπάρχει. Ναι, εντάξει. Εγώ ειδικό δεν είμαι στα θέματα αυτά. Εγώ δεν ξέρω είναι... τίποτα γι' αυτό. Λέω. Δεν είμαι για καθόλου καλό όλα αυτά τα πράγματα. Τα γνώρισα πολύ μεγάλω. Αλλά. Ε... Το κομμάτι αυτό ας πούμε, που βλέπει τον ουρανό να σκεπάζεται από ρουκέτε, ε, μάλλον βαλιστικού γιατί Δεν είναι ρουκέτε, ρουκέτε ήταν απτυχές πολλά. Τώρα το Ιράν χθε, <laughs> απαντώντα προφανώ στα πλήγματα που έχει δεχτεί η οικογένεια του Ιράν και όχι το Ιράν. Έτσι, δηλαδή, η Χαμά, ε, η Χούθη, η Χεσμολάχ τελευταία και με τον Ασράλα και με τον Ασσίγια. Ε, ε, η αντίδραση του Ιράν ήταν αναμενόμενη και ήταν μαζική. Εντάξει, έμαθα και άλλα πράγματα να σου πω. Για, για τους βαλιστικούς. Έμαθα κοράλους. όχι, έμαθα για αυτό με τον, οποίο, τον τρόπο οι πύραυλη, με τους οποίους απαντούν ναι. οι Ζαϊλινοί, εξού και από του 181, έτσι άκουσα και ο Νίκο αυτό έλεγε πριν, και οι Αμερικάνοι που τους μετράγαν από εκεί κοντά, οι Αμερικάνοι είναι κάπου μεταξύ Κύπρου και, και της εκεί κατάσταση και τους μετράνε. Ε, λέει ότι αυτοί οι πύραυλοι που εκτοξεύονται, που είναι τύπου Άροου, αυτοί ξεκίνησαν, Γιώργο. Να κατασκευάζονται στη διάρκεια ενό προγράμματο που ξεκίνησε ο πρόεδρο Ρέγκαν. Ναι, από τότε αρχίσαι. Αρχίσαι, άρχισαν να κατασκευάζουν οι Ισραηλινοί και είναι η κοινή κατασκευή της, του Ισραήλ, μια εταιρεία εκεί που δεν θυμάμαι το όνομά τη, και τη Boeing, κάτι τέτοιο. Ε, πάντα υπάρχει κάποιο από πίσω που τα <laughs> ονομάει όλη αυτή την ιστορία. Από που αμέσω τα ονομάει. Σώθη, σώθηκαν άνθρωποι. Φαντάσου 181 ε, βαλιστικοί πύραυλοι να πέφτα να κάνουν ο καθένας καταστροφή ενό χιλιόμετρου και βάλε, έτσι, δηλαδή 180 χιλιόμετρα και βάλε, να είχαν γίνει γης Μαδιάν που λέγαμε πριν. Κοίτα, καταρχήν για να μην τρελαθούμε και να πούμε και στον κόσμο ότι χθε είχαμε αυτή την επίθεση από την πλευρά του Ιράν. <laughs> Είναι η απάντηση για τα χτυπήματα του Ισραήλ στο Λίβανο και στη Γάζα και ε, Ήταν αναμενόμενη η απάντηση. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Για το αν θα υπάρξει συνέχεια σε αυτή τη σύγκρουση. Η πλευρά του Ιράν είπε ότι εμεί χτυπήσαμε. Αν απαντήσουν οι Ισραηλινοί, θα ξαναπαντήσουμε εμεί. Το, το Ιράν ω τι απάντησε. Όσο ο των Ισλαμιστών, των Μουσουλμάνων, προστάτε των Παλαιστινίων. Με τα μου έχει. Όλα τα σχετικά. τα λόγια μου. Χθε δεν σου έλεγα ότι το Ιράν του έχει φτιάξει αυτού του Χεσμολάδε και όλα αυτά. Πάμε παρακάτω. <σχελίου> Ε τι να πω, Ρε Μπάμπη, ότι μου είπε εσύ ότι το Ιράν έχει φτιάξει χιλιάδε. Ξέρω εγώ, είμαι μεγάλο παιδί. Το 59, το είμαι, ε, 59 είμαι. Είμαι. 59 είμαι. Δεν το ναι. έλεγα. ότι δεν το παραδέχεσαι. Τι να παραδεχτώ. <laughs> α, όχι, δεν θα. θα, Ό, θα ότι τσιπήσω. το Ιράν είναι αυτό που δεν προκαλεί θα, τον πόλεμο δε, εκεί. Δεν θα τσιμπήσω προ Θεού, δηλαδή. Mm. Θα μα βγάλει ότι είμαστε και με του μουλάδε. Καλημέρα, αυτό, πάτε, Παύλο παιδί, από Düsseldorf. Θα μα βγάλει ότι είμαστε με του μουλάδε. Λοιπόν, προσπαθώ να περιγράψω την κατάσταση. κατάσταση είναι αυτή, δηλαδή το Ιράν. Επειδή θύχτηκε ο Χεσμολάχ, χτυπήθηκε ο Χεσμολάχ, μάλιστα αποδυναμώθηκε πολύ σε πολύ μεγάλο βαθμό, αφού και ο πολιτικός ηγέτη και ο θρησκευτικό ηγέτη, ο στρατιωτικός ηγέτη εξολοθρεύστηκαν <συσχελί> και πάρα πολλοί άλλοι. Είδαμε λοιπόν ένα. Α, τι να πει, ένα από βαλιστικούς πυράβλου. Είναι πυράβλοι που μπορούν να χτυπήσουν σε πολύ μακρινή απόσταση, έτσι. Οι πυράβλοι αυτοί. Γι' αυτό και του λέμε κι εδώ Ναι, αλλά κάνουν ένα τέταρτο να πάνε. Από το Ιράν, έτσι λέει. Ένα τέταρτο να από το Ιράν στο Ισραήλ. Το Ισραήλ όμω. Ένα τέταρτο του έχει καβαλήσει ο καουμπόι του Κιούμπρικ. Του ξέρει που πάνε και του οδηγεί αλλού. Το Ισραήλ όμω έχει διάφορου. Ο καουμπόι του Κιούμπρικ θυμήθηκε τη θυμήθηκα, πλώς... στο αεροδρόμιο. Θυμήθηκε απλώ. Επέστρεψε στου ακροατέ. Είναι αυτό ο τρελό ο πιλότο ο οποίο στην τελευταία σκηνή προσπαθεί να ξεμπλοκάρει την ατομική βόμβα που δεν πέφτει. Ατομική είναι εμπασπιπτό μια βόμβα και την ώρα που την ξεμπλοκάρει. Φεύγει η Βόμπα και αυτό είναι καβάλα στη Βόμπα <laughs> <laughs> Το θυμάσαι, ε, φοβερή σκηνή Η προστασία του Ισραήλ είναι στο Iron Τόμ Είναι σαν ένα, αυτό, ναι. σε ένα θόλλο Ο οποίο μέχρι τώρα τι ρουκέτε, Για παράδειγμα Που ξαπούλει Η Χεσμπολάχτης απέκρουσε Βαθμό ξέρω εγώ 99% Φαίνεται 100% λοιπόν, λοιπόν, και... Δεν έχουν αναφέρει ε... τουλάχιστον οι ίδιοι εχθες, Ότι κοίτα, κάποια έσκασε ε, ε, ε, ε, ελάχι, Για τις ρουκέτες Χεσμπολάλε Αντα, α, τους πυράβλους. Με, θες, λίγα δεν θα βγεις Οι Ροκέτε τη Σχεσμπολα αντι, αντι, αντιμετωπίζονταν με πολύ μεγάλη επιτυχία, δηλαδή ήταν εξαίρεση τον κανόνα να πέσει κάποιο mm -hmm. από το Άιροντομ. Εχθές λοιπόν, το Άιροντομ, αυτό ο θόλος, που, ο σιδερένιο Θόλο που προστατεύει το Ισραήλ, δοκιμάστηκε σε μια άλλη ε, δοκιμασία. Που έχει να κάνει με του βαλιστικού πυράβλου. Δεν μιλάμε για ρουκέτες, μιλάμε για βαλιστικού πυράβλου. Τεράστια ίσχυα και τα λοιπά. Από ό,τι φαίνεται, η ζημιά που έχει προκληθεί στο Ισραήλ σε σχέση με την επίθεση έτσι, για 200 πυράβλου, λέγανε 183 μετρήσαν οι Αμερικανοί, δεν είναι αυτή που θα περίμενε κανένα. Δηλαδή, αντιμετωπίστηκε από το Ayrton, το οποίο μάλιστα μπάμπι συνδυάζεται. Άκου εδώ να δει, τα διάβαζα χτε και εγώ και κουφάθηκα, ήταν και πολύ πολύ αργά την αλήθεια. Ε, συνδυάζεται με πρόγραμμα AI τεχνητή νοημοσύνη το οποίο βρίσκει αν ο πύραυλος θα πάει να πέσει κάπου να κάνει τη ζημιά και ανάλογα εξαπολύει έναν δικό του πύραυλο το Ισραηλινό σύστημα για να χτυπήσει το βαλιστικό πύραυλο του Ιράν. Σου λέω είναι PlayStation η κατάσταση. Αυτό που μου λε είναι μετά το PlayStation. Πύραυλοι από εδώ, πύραυλοι από εκεί, ομπρέλε να προστατεύουν, ο μικρό χαμό και από δίπλα κάτι γενιάδε να φωνάζουν Αλάχου Ακμπάρ και του Ισραηλινούς με τον πίμππιν μετανιάχου να μην ακούν κανένα και να κάνουν ό,τι γουστάρουν επί τη ουσία και οι Αμερικανοί στο τέλο τη ημέρα, όσο και αν είχαν πει σε δημόσιε δηλώσει του και ο Biden και Καμάλα Χάρη κλπ., να υπάρξει μια συγκράτηση την του Ισραήλ. Με το Ισραήλ θα είναι στο τέλος της ημέρας, ό,τι και να γίνει καλά, και αυτό, αυτό δεν το ξέρει καλά. Ελπίζω ότι αυτό δεν θα αλλάξει. Ο φίλος Κώστας μου λέει εδώ, μου στέλνει μάλλον για να διαβάσω, να το δω ο ίδιος, ότι σύμφωνα με άρθρο σε Ισραηλινό σε μέσον mm -hmm. το Ιράν ειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι θα, ναι, ναι. θα εξαπολύσει τους πυράβλους. Και κανείς δεν ξέρει γιατί το έκαμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι πολύ σαφέ ότι θα έχουμε συνέχεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε. Είναι όλα, όλα έτσι βαλμένα τα στρατιωτακια γυρω γύρω-γύρω Αυτό που φαίνεται οι όλοι αυτοί που ασχολούνται με την ιστορία, που θα του έλεγε κανεί διεθνεί αναλυτέ κτλ., Ποιο είναι να μην υπάρξει αυτή η άμεση εμπλοκή που είδαμε χθε, να μην έχει συνέχεια μάλλον Ιράν με Ισραήλ. Ισραήλ με Ιράν. Διότι αυτή ήταν η μάχη η οποία τόσο καιρό προσπαθούσαν να αποφευχθεί. Όλοι όσοι προσπαθούσαν να αποφευθεί να. Όπως και υποτίθεται ότι και ο Νετανιάχου έψαχνε τον Πούτιν να του μιλήσει Δεν ξέρουμε αν τον βρήκε ή όχι ε, Γενικώ ένα συμπούρμπουλο Δύσκολο να αποφευθεί πάντως Δύσκολο Νομίζω Έτσι ότι για να είμαστε ρεαλιστές Καμιά φορά μπαμπια εδώ ισχύει το φοβάτο Ο Γιάννης το Θεωριό και το Θεωριό το Γιάννη κάνω τη σε έκανε έκανες ότι με χτύψες, Ένα τέτοιο σκηνικό ε, δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο να ελπίζουμε στον τρόμο και στο φόβο τη καταστροφή. Δεν Λέω ελπίζουμε, προφανώ. Ότι, αλλά... ότι αυτό είναι μια παράμετρο πάντως ναι, στην ανάλυση. Αλλά που... πρόσφυγε να δει τώρα, εγώ το πάω από την άλλη μεριά. Το Ιράν κυβερνιέται από τρελού. Από ανθρώπου οι οποίοι. Άκου τώρα οι επαναστάτε εκεί, πώ του λέει, οι φρουροί τη επανάσταση. Υπα... Αυτοί κυβερνούν. Αυτό είναι μια παρακρατική οργάνωση. Η φρουροί τη επανάσταση είναι ο στρατό χωρί την. Ε χωρίς τα σήματα του Ιράν. Πρόκειται, λέμε φρουρίς τη Πανάστασης και πάρα πολύ λένε ότι είναι αντάρτες και τα λοιπά, ένας κανονικός στρατός, πάρα πάρα πολύ καλά εξοπλισμένος και οργανωμένος και πολύ ισχυρός και μεγάλος και δοκιμασμένος. Ε, Αυτό αποφασίζουν πλά, για τα πάντα. Απλά δεν δίνει την διάσταση... Ότι είναι ο Ιρανικό στρατό. Είναι ένα παραστρατό που κάνει ό,τι του λένε ναι, οι Ιράνοι. Δεν είναι μόνο στρατό. Ε, αποφασίζουν για τα πολιτικά πράγματα, αποφασίζουν για τι ελευθερίε του λαού, αποφασίζουν να... για τα πάντα όλα. Αυτοί ελέγχουν μία από τι ωραιότερε και καλύτερε χώρε του κόσμου, κάποτε τουλάχιστον. Ε, Άρα αυτή. Και δεν αναγκαίε είναι τώρα αυτή η ιστορία. Ναι, αυτοί δεν έχουν. Αυτά τα μοναδικά του κριτήρια είναι τέτοια που εμεί δεν μπορούμε και εύκολα να τα κατανοήσουμε, υποθέτω. Έτσι, από την άλλη μεριά, ο Νετανιάχου είναι στριμωγμένο ή θα κάνει πόλεμο ή θα πάει στο δικαστήριο. Δύσκολα πράγματα Οι Αμερικάνοι έχουν σε πόσες εβδομάδες Δυό εβδομάδες πλέον ε, Πόσες ε, τρει ε, εβδομάδες Έχουν εκλογές Και βλέπεις ότι και οι θέσεις τους είναι Πολύ αντιμαχόμενες Είναι δύσκολη στιγμή Είναι από αυτές τις στιγμές που κρατάς την αναπνοή σου Όπως εγώ κρατώ την αναπνοή μου Δηλαδή με αυτά που γίνονται στο δρόμο Και πλέον δεν έχω εμπιστοσύνη στον κύριο μου Ότι θα φέρει ένα κοκ Και τελειώσαμε διότι αν ήταν με ΩΜΕΓΑ το κόκκι θα του είχα απόλυτη εμπιστοσύνη. Αλλά με το Όμικρο δεν έχω φύγαμε εμπιστοσύνη. Φύγαμε από την Τεχεράνη και πήγαμε στο Παγκράτη. Ε, μα, αφού γίνεται τη, στεχερά, ναι. τη του. Φοβάσαι ότι θα γίνει και εδώ τη Τεχεράνη. Ναι. Το, το, το, το ίδιο γίνεται στου δρόμου κάθε πρωί. Ναι. Το ίδιο. Έχω δεν να σου εξηγήσω ότι κατάλαβε επιτέλου την έννοια τη διήθηση των μοτοσυκλετών. Έτσι. Δηλαδή πηγαίνει εδώ μπροστά μα, έχει όριο 60, κάτι τέτοιο έχει. Είναι ένα μέρο 50 χιλιόμετρα έχει εδώ στην ανηφόρα, 60 έχει σε ένα άλλο σημείο. Άρα. Σου λέει ότι όταν πηγαίνουμε με το όριο 50-60, τέλο πάντων τα αυτοκίνητα πάνε και οι μοτοσυκλέτε με το όριο 50-60. Άρα ούτε ένα πρόβλημα, πάμε όλοι παρέα. Όταν υπάρχει φανάρι, σταματάμε εκεί τότε, θα επιτρέπεται στι μοτοσυκλέτε να περάσουν ανάμεσα από τα αυτοκίνητα για να βγουν μπροστά. Εκεί προτείνω το εγγλέζικο σύστημα που το είδα και το θαύμασα. Φτιάξτε μία λωρίδα να μπαίνουν μπροστά οι, οι μοτοσυκλέτε και όχι πάνω στη διάβαση των πεζών. Άρα εκεί θα μπαίνουν μπροστά Αυτή είναι η διεθνήση, το έχω καταλάβει σωστά Η διεθνήση είναι να περνάς ανάμεσα στα φρικίνητα Ναι, όχι να περνάς any time Όχι, τώρα είναι όταν θα είναι σταματημένα Έτσι, διότι το άλλο Περνάω any time είναι πάω εγώ με 60 Που είναι το όριο Και περνάει όλου με 90, 80, ό,τι να είναι 100 Όταν υπάρχει Όταν υπάρχει κυκλοφορία δεν είναι μέσα στον κώδικα οδικής κυκλοφορία να περνάς ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Ποτέ δεν ήταν και δεν θα είναι και στον Τωρινό. Όταν είπες βέβαια το όνομα του Βασίλη Οικονόμου, για να πω την αλήθεια, ο νους μου πήγε σε τελείω διαφορετική ιστορία. Έτσι, γιατί νομίζω ότι έχετε ήδη ενημερωθεί, αν δεν έχετε ενημερωθεί και τα λέω πρώτας εγώ, συνελήφθητε διευθυντή του γραφείου του κυρίου Οικονόμου, ε, ο για... διευθυντή του πολιτικού γραφείου. Του πολιτικού, του πολιτικού γραφείου, όχι του Υπουργείου. Καλά κάνει και το λε. Μπάμπι. Δηλαδή ο συνεργάτη του Υπουργού με την πολιτική του ιδιότητα. Δηλαδή, όχι, αυτός, όχι με Αυτό που, που του μαζεύει του σταυρού, με λίγα λόγια. Και όχι μόνο, θα σου έλεγα. Καλά, ρε μια... παιδί μου, τώρα δεν μπορώ και εγώ να σου πω μια κουβέντα εκ τη εμπειρία μου. <laughs> ναι, λέω και όχι μόνο, γιατί πολλέ φορέ τη μαζεύει και λεφτά εντάξει τώρα και εσύ πάσαι Όχι, στη... επειδή, επειδή πας στο εμπειρ... footnote επειδή είπες εκ της ε, ε, ε, εμπειρίας σου θα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα εγώ Ούτε είμαι, ούτε θα υπάρξουν ποτέ βουλευτέ. Ούτε έχω κάνει υποψήφιο, ούτε δεν Γιατί, παιδί μου, δεν θέλει. Όχι να... καθόλου. Έχω... Είμαι ταγμένο σε και εγώ έτσι έλεγα όταν με ρωτούσαν και τελικά. Μπορείτε να το κρατήσετε, το είπα και. Καλά, α εκδικηθούμε κιόλα. Είναι ελεύθερο πολίτη. Εγώ δεν πιστεύω ούτε στα κομματικά μέσα, ούτε τη δημοσιογράφη πρέπει να είμαστε με τα κόμματα και πάει λέγοντα. καλά Αλλά, θα εν... σε πάρω παρένα να ο... πάμε στο Πάρτερ. Μη μου αλλάζει το θέμα. Λέω ότι συνελήφθη ένα άνθρωπο ο οποίο έχει αυτή την ιδιότητα, είναι διευθυντή τη εταιρεία. Συνελήφθη ή κατηγορείται συνελήφθη. Συνελήφθη, νομίζω. Mm, δεν ξέρω. Γιατί, δεν... Τον, τον ψάχνουν δικαστικά, υποθέτω. Γίνεται ακόμη σε φάση αναγκαστική. Σε δύο εταιρείε οι οποίε ξέπλαιναν κρίματα από τράφικινγκ. Το όνομά του, ναι. Αλλά ο ίδιο αρνείται όμω το οτιδήποτε. Αρνείται ότι έχει. Το την ότι ήταν στι εταιρείε δεν μπορεί να το αρνηθεί. Ότι ήταν στι εταιρείε. Ναι, αλλά λέει ότι δεν ήξερε τίποτα για όλα αυτά ναι. τα πράγματα, το όνομά μου και τη διεύθυνση δεν ξέρω εγώ δεν ξέρω και ο υπουργό έτσι. Το, το να μην ξέρει, ναι. ο είναι το πρόβλημά μας. Ε, επίσης, το είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει πορεία. Το να μην ξέρει εσύ δεν μας πειράζει και πολύ. Ναι, είναι ένα, mm. Λέω ένα, ένα πρόσωπο το οποίο έχει πορεία μέσα στο κόμμα, έτσι, της Νέας Δημοκρατίας, ήταν και πρόεδρος εκεί Άρα θα τοπική, πάει στο πάρτι στην και έχει ε, π, πάρα πολλές φωτογραφίες από τον Πρωθυπουργό, του υπουργού και τα λοιπά, από δίπλα. Μπουμπούκι δηλαδή φαίνεται Μα πολύ να Πολύ φοβάμαι ότι ναι. μπορεί να έχει και από μένα, γιατί δραστηριοποιεί το oh. εκεί στα νότια. Που ξέρεις δηλαδή, τώρα έρχεται, έρχεται να... ο Γιώργος δίπλα σου Για και σου λέει να, να βγάλουμε μια selfie. Κάτσε Τι να θα του πεις, φύγει από εδώ ρε. Ναι. <χω> <χω> ε, αυτός δεν είναι ο Γιώργος. Καλά επειδή σε έχω πρόχειρο τώρα κομματικό σε λέω και πάλι. είναι χειρότερο. Καλύτερο. Ναι, το κάναμε λίγο λίσα Το λέω γιατί είναι ένα από αυτά τα οποία μέσα στην σωρία των ειδήσεων Χάνονται και δεν νομίζω ότι είναι απλώς τετάρτη πρωί Όταν έχεις μία ακόμα περίπτωση ενός διεφθαρμένου στελέχους που όλα δείχνουν, για τράφικινγκ μιλάμε Περίμενε, να είσαι ακριβής, να λες πού ερωτάτε, πού ανακρίνετε, πού εξετάζετε για διαφθορά Μην λες διεφθαρμένου τελειώσαμε παιδί μου ε, θα, μείνω στις, ε, δια... τους θα, θα μείνω στις διαπιστώσεις του μπαμπι και θα χρησιμοποιήσω και όλες αυτές τις ωραίε λέξεις Τράφικινγκ, δεν μιλάμε για τα βαντζιλίκια και εκπορνεύσεις και... Είναι τράφικινγκ Ανθρώπων, γυναικών Τράφικινγκ μπορεί να κάνει και τσιγάρα ρε παιδί μου είναι άλλη ιστορία, άλλη κατηγορία Όχι ρε, όταν λέμε τράφικινγκ αυτό εννοούμε <laughs> και το ξέρουμε όλοι Στο ντιαπαπαγυριαλεφθάν.gr ο Μπάμπη ξεκίνησε να λέει καλημέρε. Οπότε εκτό του Παύλου να πούμε καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο και στο φίλο τον Σταύρο, και καλημέρες πολλέ και στο Σάββατο που του γουστάρει η εκπομπή. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Θεοδωρή, να είμαστε καλά. Αγόρι μου θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Καλημέρα στον άλλο Παύλο και πάει λέγοντα: ε, Να πούμε ότι πέρα από την διεθνή επικαιρότητα που έχει τα πολλά δικά τη, ο Μπάμπη μίλησε και για το πάρτι. Μόνο που έχει πάει και 24 η ώρα και το πάρτι είναι μεθαύριο. Ναι. Παρασκευή. Ναι, και πρέπει να, να δω τι θα κάνουμε τα αυτοκίνητα. Εσύ θα πα. Αυτά ε, ε, είναι προσωπικέ ερωτήσει. Είναι ε, προσωπική ερώτηση, σου κάνω. Θα στα πω όλα τη Δευτέρα. Λοιπόν, ρεπορτάζ πάντω θα έχω. Άρα θα πάει. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι. Δηλαδή, αυτές... όλοι οι δημοσιογράφοι που κάνουν ρεπορτάζ πηγαίνουν. Φαντάζομαι πω ε, μπορεί να σε βρω εκεί αν προλάβω. Αφού σου είπαν είναι ναι, να ναι, πάμε πάρω, παρέ, ναι, να κάνουμε απλώς, ναι, Εγώ θα κάνω την εκπομπή και μετά Με την ευκαιρία Βραδίνια, τώρα ναι, που είπα δημοσιογράφοι και ναι. πηγαίνουν μπορώ να, να, να πάλι όλο το σεβασμό Και την αγάπη και τις ευχές να είναι καλά στου συναδέρφους οι οποίοι είναι στο μέτωπο Οι οποίοι είναι εκεί που γίνεται ο πόλεμος, πέφτουν οι βαλιστικοί, απογειώνονται τα άλλα μπουκάρουν δίπλα και συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα Μια ευχή να τους συνοδεύει, συνέχισε ε, τα παιδιά αυτά δεν τα έχω στην καρδιά μου. <σ to you> και όποιο έχει βρεθεί έστω και για λίγε ώρε σε τέτοια κατάσταση, <σ to you> αφήστε τα να πάνε στο διάλογο δηλαδή. Άσε που γυρνούν, ασκεί ένα άλλο άνθρωπο μετά. Ε, γιατί είναι ντροπή τώρα, εμεί να πηγαίνουμε στο πάρτι και οι άλλοι να είναι στο μέτωπο και να <laughs> γίνεται χαμό μια ώρα δρόμο από εδώ είναι με το πλάνο Βέβαια, επειδή το ρεπορτάζ είναι ρεπορτάζ και αφορά και το πολιτικό, εδώ η ήδη σήμερα είναι ότι εχθέ ο Πρωθυπουργό επικοινώνησε με του δύο πρώην Προέδρου και Πρωθυπουργού. Ο ίδιο προσωπικά δεν Χθε το είχε καθημερινή. Πότε πρόλαβε και το τύπωσε. Εγώ ξέρω ότι κοινών σε χθε. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπορεί το Μπορεί να καθημερινή παιδί την παιδί καθημερινή, ότι μπορεί να. Εγώ διαβάζω και. Όχι, το άκουσα, το διάβαζε ο Νίκο yeah. εδώ χθε όταν έφευγα και έλεγε τι εφημερίδε ο Νίκο. Μήπω ξέρει και τι Πού να ξέρω εγώ, αφού κανείς δεν ήταν εκεί, λέει. Ναι. Ε, επειδή το ερώτημα λέει παραμένει για το αν θα. Α, α, Ανταποκριθούν στην πρόσκληση να πάνε εκεί έξω τη Ριγίλιο. road party, στο δρόμο και. Καλά, όταν σε παίρνει κάποιο και σε προσκαλεί, δεν απαντάς εκείνη τη στιγμή. Λε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Α, δεν απαντάς ναι. <laughs> δεν λε οπωσδήποτε θα έρθω ή και καλά ή αν δεν έρθω, Έχω μια δουλειά. τι θα γίνει. Δεν, δεν απαντάς Ναι, ή δεν λε θα ρωτήσει τη γυναίκα μου να δούμε τι δουλειέ έχει κανονίσει. <laughs> σε παίρνει ο πρωθυπουργό τηλέφωνο και λες, κάτσε γιατί. Μπορεί το Γιουλάκι like να έχει κανονίσει να πάμε στο Εμά <coughs> Καλά, Πρωθυπουργό αυτό, Πρωθυπουργή και εμεί. Εγώ... Εύκολα θα το απαντούσα αυτό, όπω καταλαβαίνει. Τι, είναι, τι είναι πιο σημαντικό, Ο yeah. νυν Πρωθυπουργό, Ο acting Prime Minister ή ο πρώην Τέο Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι αν δεν πάνε, είναι ένα σαφέστατο πολιτικό μήνυμα και όχι τίποτα άλλο. Ούτε <laughs> μα, δεν μ' άφησαν να τάσαν να έρθω, ούτε ρώτησα τη Γεωργία και δεν μπορούσαμε. <laughs> τίποτα από αυτά. Πώ θα βαριέμαι όλα αυτά τα πράγματα. Μπορώ να πω κάτι που είναι πιο ενδιαφέρον, παρακαλώ. Μου επιτρέπει, Γιώργο. Simplicity. Στη ζωή τα καλύτερα πράγματα είναι τα απλά. Τώρα με αυτό δεν ξέρω να συμφωνώ απόλυτα λέει εδώ, αλλά αυτό για το οποίο είμαι σίγουρος είναι ότι ισχύει στα λίτλ, τα οποία κρατάνε τα πράγματα απλά στα καταστηματά τους, για να κάνουν την αγοραστική εμπειρία κάθε ενό που τα επισκέπτεται, άνετη, εύκολη και αποτελεσματική. Ανοιχτή διάδρομη, μεγάλη ποικιλία, στα αγαπημένα προϊόντα, στα ταμεία τα οποία προσφέρουν γρήγορη εξυπηρετήση. Γιατί όσο πιο απλά είναι τα πράγματα, τόσο πιο λίτλ είναι. Κόντα μας όπως κάθε πρόκειται η Rainbow Waters, από την οποία εμείς παίρνουμε φιλτραρισμένο νεράκι, χάρη στον επιτραπέζιο ψυχτή αφή, Είναι πάρα πολύ απλή ιστορία. Έχει ε, ε, ένα, μια οθόνη αφής μπροστά, ρυθμίζεις τη θέλη, το παίρνεις είτε σε, πολύ, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, είτε δροσερό και κρύο, είτε σε ζεστή μόρφη αν θε να μάθει περισσότερα μπορείς να τηλεφωνήσεις στο 801 11 34, 34 34 Νομίζω δε ότι πρέπει να το κρατήσετε αυτό που λέμε πάντα. Είναι μια πολύ καλή μέθοδος, ένας πολύ καλός τρόπος για να βγάλετε τα πλαστικά μπουκάλια από τη ζωή σας. Γιώργο καλά, σε ότι χαϊδεύεις στις Ναι. Επιστρέψαμε, έφυγε μια τέτοια μέρα. Έκανε πολύ σπουδαία καριέρα και σε όλο και με το traveling Webiles. 8 και 35. Έχουν πλακώσει τα μηνύματα, κάνα δύο πραγματάκια τα οποία μένουν και στον αέρα. Δυστυχώ να πω ότι το διευθυντή του γραφείου του πολιτικού του ο κ. Κονόμου τον ξήλωσε. Έτσι. Αμέσω δε. Αν βγει και το, το Γιατί αυτό εκεί πάνω στην κουβέντα δεν το, το πάμε δημόσιο δημόσιο και εγώ είδε, το θεωρώ ναι. πολύ σοβαρή έλλειψη. Επίσης, Σωστό, ναι. Δεν ξέρω αν η εξέλιξη έχει φτάσει σήμερα σε κατηγορίες ή όχι. Ο ίδιο ο διευθυντής, εγώ ούτε το όνομά του το λέω του ανθρώπου, αφού βρίσκεται σε αυτή τη δυσκέριη με θέση, αλλά δεν μπορείς να το προσπεράσεις κιόλα. Το όνομά του είναι γραμμένο σε δύο εταιρείες που έχουν... Ε, ε, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, αποδεδειγμένη σχέση με το τράφικινγκ. Ναι, γιατί βρήκαν αυτού που κάνουν το τράφικινγκ, βρήκαν τι εταιρείε που είχαν φτιάξει, εκεί βρέθηκε το όνομά του. Αυτό έλεγε το δημοσίευμα, Α, επ' αυτού. Τα απολύτω. Και στη βάση αυτού ο οικονό τον έστειλε κανονικά και μπράβο του. Και μένει τώρα να δούμε όλη την υπόθεση πώ θα εξελιχθεί. Τώρα δεν ξέρω λέω, αν ο ίδιο ε, βρεθεί, με ποια κατηγορία θα βρεθεί κτλ. Γιατί ε, έχουμε παρακολουθήσει, εγώ έχω παρακολουθήσει και δίκε για τέτοιε ιστορίε. Καλά, ακόμη στην ανάκριση είναι. Ναι, ναι. Λέω, έχω παρακολουθήσει, ας πούμε, για παράδειγμα, ε, στα αυτόφορα, που συλλαμβάνονταν ε, οι εκπορνευόμενες κοπελίτσες, ήταν κιόλας περισσότερε, σχεδόν στα όρια του ανηλίκου. Ε, και πάντα υπήρχε κάποιος, ο οποίος έβγαινε μπροστά και ήταν το προσωπικό, έτσι όπως το λέγανε, δηλαδή τσατσάδες της λέγανε κάποτε, Κάπω έτσι πάει το πράγμα και ήταν η αυτοφοράκιδε τη ιστορία. Πίσω... Πρέπει να αποδειχθεί. Πάντω, η, η ΣΥΠΗΡ δεν αποδειχθεί, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Λέω ότι αυτό, Αυτή είναι η δουλειά τη ανάκριση, αυτού του δικαστή που θα κάνει την αυτό ανάκριση. Αυτό που είναι το διαπιστωμένο είναι ότι αυτέ οι δύο εταιρείε είχαν σχέση με το ξέπλυμα μεσοτράφικινγκ. Αυτό αναφέρεται και στι δύο εταιρείε και ο υπουργό, ω ε, το αφεντικό του, να το πω έτσι, στο γραφείο του τον είχε, διευθυντή τον είχε, τον ξήλωσε. Ναι. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν, εδώ ο θόδρο ενημερώνει όσους ενημερώθηκαν από μας Αρχικώς είχα πει ότι εξετάζεται να κοπεί στη μέση και όταν έμαθα ότι θα το καταργήσουν all together. Μία μέρα μετά ο, υπουργ... ο... ο υφυπουργός ενημέρωσης βγήκε και είπε προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκη έδωσε την εντελή να καταργηθεί εντελώς. Όπως και να έχουν τα πράγματα, ε, λέει εδώ ο θόδρο. Είναι στο νόμο, τον ψηφισμένων πλέον, τον 5140 του 24, στο άρθρο 62, καταργείται ο φόρο σε σκάφη κάτω των 7 μέτρων. Είναι πρώτη παράγραφος και ακυρώνεται, επιστρέφεται κατόπιν αίτησης, αν έχει πληρωθεί ο φόρος προηγουμένων ετών, παράγραφος δεύτερη. Πάντω, εμένα μου έκανε κάτι επειδή άκουγα πριν τον Νίκο Τσαραβερλάκη, το ο οποίο κάθε μέρα βγάζει ειδήσει. Είχε τον κύριο Τσακλού, τον υφυπουργό εργασία, αρμόδιο για τα ασφαλιστικά και τα συνταξιδετικά. Αυτή η αύξηση που θα ήταν 35 ευρώ, από ό,τι φαίνεται μετά από την άνοδο στα κλιμάκια, την εισφορά αλληλεγγύη κτλ., στην τσέπη πάει 9. Είναι... Δεν το ξανακοιτάτε, ρε παιδιά, λιγάκι. Τι να ξανακοιτάξουμε. Να το ξα... Δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί το... ο φόρο αλληλεγγύη. Βρε Μπαμπι, να σου πω κάτι. Ε... Αλληλεγγύη να δώσει αυτός που έχει, εγώ, εσύ να δώσουμε. Ε, καλά, είναι, ε, δεν έχει κλιμάκια δηλαδή. και είναι υποτίθεται από κάποιο ποσό Ξέρεις, και πάνω. Άμα χρειάζεσαι την αλληλεγγύη του άλλου. Γιατί εσύ πιστεύεις, δηλαδή, <laughs> το ασφαλιστικό, όχι οι χειρισμοί, μάλλον, που έκαναν οι διαδοχικές κυβερνήσεις, από το 80 κάτι και μετά. Το ασφαλιστικό έχει τεθεί ω θέμα μεγάλο, ήδη στη δεκαετία το 80, και το πηγαίνανε παρακάτω αυτό που έκανε πολλά για το ασφαλιστικό και το έσωσε για σχεδόν μια δεκαετία ήταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη, Κωνσταντίνο Μιτσοτάκη. Το έσωσε για σχεδόν μια δεκαετία. Ο Σιμίτη δεν το έκανε στην πρώτη του τετραετία. Στη δεύτερη τετραετία που είπε να το κάνει και έβαλε τον Τάσο Γιανίτσι να το ετοιμάσει, πάλι με τι διαδηλώσει που έγινε τότε φοβήθηκε και το άφησε στην άκρη. Μετά είπαμε, άντε θα το κάνει ο, ο προσκεκλημένο ει πάρτι νούμερο 1 στη λέω ο Κώστας Καραμαλής, όταν είναι πρωθυπουργός άντε θα κάνει κάτι με το ασφαλιστικό, γιατί όσοι παρακολουθούσαμε τα νούμερα βλέπαμε ότι όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα τεράστιο βάρος στους προπολογισμού, ένα τεράστιο χρέος στο κράτος και θα είναι και ήτανε η βασική αιτία του χρέους, κατά περίπου 70 με 80%, έτσι προχήρως τώρα το λέω, είχε κάνει με το ασφαλιστικό. Ναι. Επειδή αναφέρεσαι στην ιστορία, λέει ότι όλες αυτές οι αλλαγές που έρχονται φαίνεται να μην διορθώνουν ότι στραβό έχει γίνει. Επίσης, ο άνθρωπος ο οποίος περιμένει πώς και πώς να πάρει μια ανάσα μέσω μιας μικρής αύξησης, το να βλέπει να του κρατάνε τα λεφτά που του λένε «θα το δώσουνε», αμήν τι ναι, άλλο ναι, τον ναι, Το τρελένει. Δικά, το ναι, το, τρελένει, προφανώς, το τρελένει, ναι. έτσι. Και για να μην ξεχνιόμαστε, είχαμε χθε, όπως τα λέει, εσύ, η εκτίμηση είναι για τον π ε, εμεί είχαμε 3% πληθωρισμό στην Ευρωζώνη και είχαν 1,8%. Και τον Αύγουστο εμεί είχαμε 1,7% σχέση με τον προηγούμενο μήνα και στην Ευρωζώνη είχε αυξηθεί μόνο κατά 0,1%. Αυτό που είπε είναι το πραγματικά ανησυχητικό ότι, γιατί ε, α πούμε οι Αμερικάνοι έχουν συνηθίσει να κοιτάνε την αύξηση από τον ένα μήνα στον επόμενο από τον ένα μήνα στον άλλο. Εμεί κοιτάμε την ετήσια, δηλαδή συγκρίνουμε τον μήνα τούτων που πέρασε με τον αντίστοιχο περσινό. Ε, και στι δύο περιπτώσει, αυτά που συζητάγαμε εδώ και λέγαμε ότι ο πληθωρισμό σε εμά θα κολλήσει εκεί γύρω στο 3, 3, βέβαια, 3 και κάτι. Δυστυχώ αυτό μέχρι στιγμή έχει επιβεβαιωθεί και υπάρχουν δύο λόγοι. Ο ένα λόγο είναι οι μεγάλε αυξήσει των υπηρεσιών, δηλαδή έχουν μεγάλε αυξήσει τιμών στι υπηρεσίε, ο οποίο είναι πρόβλημα γενικότερα στην Ευρωζώνη. Γι' αυτό άλλωστε και η ίδια η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το τόνισε. Αλλά η Ελλάδα είναι από τι πρώτε χώρε που έχει αυτό το πρόβλημα. Επάνω πάμπει όταν ε, υπάρχει ένα πληθυσμό ο οποίο επιμένει, επιμένει, επιμένει, περνάει στο τέλο και τι υπηρεσία, γιατί και οι άνθρωποι κάπω πρέπει να τη βγάλουν. Έτσι. Συμφωνώ. Ε, ναι. Δηλαδή είναι συγκεκριμένα δοχέ. Συμφωνώ, συμφωνώ. Επίση, ναι, ναι. για να μην ξεχνάμαστε, επειδή και αυτό το άκουσα στον Νίκο και κάνει πάλι εντύπωση. Έχουμε, λέει, μείωση του κόσμου παραγωγή δρεύοντα 14% και μειώσαν 6%. Αυτό πάλι, δηλαδή. 14%. Να το καταλάβω. Η μείωση του κόστου παραγωγή ρεύματο είναι 14%. Στο mm. το άκουγα τώρα το πρωί στον Νίκο. Του, η, μείωσης... του, της τιμής Ο, τιμή, τη η μείωση. Στην τιμή ρεύματο. Στη μείωση του κόστου τη παραγωγή ρεύματο. Α, αυτό δεν μπαίνει στον πληθυσμό Λοιπόν, όχι Δηλαδή άκ... δεν μπαίνει στον πληθυσμό καταναλωτή. Όχι, άκουσε το ολόκληρο γιατί. Ναι. Αν ξέρει να μου το εξηγήσει κιόλα, εγώ απορώ. Η μείωση όμω στην τιμή που ρωτά, θα είναι 6%. Δηλαδή 14% η μείωση στην παραγωγή, 6% η μείωση στην τιμή. Το υπόλοιπο αυτό που πάει στην τσέπη. Ε, δεν είναι τόσο απλό. Ε, πόσο δύσκολο είναι, γιατί όταν γιατί έχουμε αυξήσεις θα σου στην, ε, στην παραγωγή, παρνάνε αυτόματα στα κεφάλια Περίμε, μας, να και πέριμε, χειρότερα. Πέριμε, πέριμε. Όταν λέμε ότι ε, παραγωγή εννοείς αυτό που λέμε χοντρεμπορική. Σύμφωνοι. Ναι. Αυτό είναι με βάση το οποίο ορίζουν οι εταιρείε ότι θα χρεώσουν τον πελάτη. Αλλά είναι δύο διαφορετικές στιγμές που συμβαίνει το ένα και συμβαίνει το άλλο. Δεν είναι την ίδια στιγμή. Δεν έχουμε ακόμη τέτοια συστήματα. Όντω, ώστε... είπαμε ότι όταν έχει μια μεγάλη μείωση στη... στο κόστο σου. Λογικό είναι να έχει και μια μεγάλη μείωση στην τιμή που πληρώνουμε εμεί, μείωση... αφού μπήκαμε στο χρηματιστήριο και έγινε το ρεύμα αντί για κοινωνικό ναι. αγαθό. Αλλά συγκρίνει αυτούμε... δύο μεταξύ του μη συγκρινόμενα πράγματα. Okay. Το ένα είναι που είπε ο Νίκος ότι εμφανίζεται μια μείωση τιμών στην παραγωγή, η οποία μάλιστα επέτρεψε στι εταιρείε χθε όχι όλες, κάθε μια έκανε το δικό της υπολογισμό, να βγούνε είτε με συγκρατημένες τιμές, σε σύγκριση δηλαδή με τον προηγούμενο μήνα, είτε με χαμηλότερες τιμές, δηλαδή όταν λέμε χαμηλότερες, τώρα αντί 15-10, 14-90 λεπτά την κιλοβατώρα. Και εμπάσει περιπτώσει, να σταθεροποιηθεί αυτό που θα έρθει στους καταναλωτές, δηλαδή σε εμά, τελικά ως λογαριασμός, να συγκρατηθεί, να μην αυξηθεί. Εντάξει, πάντα υπάρχουν τρόποι κάποιο να ερμηνεύσει τα πράγματα. Εγώ δεν είμαι σε θέση να το κάνω. Ε, σου Έχω... λέω, δεν, δεν α, είναι μεταξύ του συγκρίσιμα λέω, τα δύο δεν, μεγέθη για να δεν, τα δεν είμαι σε θέση να σου απαντήσω. Όχι ότι δεν επηρεάζει το ένα το άλλο. Αλλά ε, όταν αυξάνεται το κόστο παραγωγή, οι τιμέ πάνε στο Θεό. Δεν βλέπω όταν πέφτουν και συμβαίνει και με τη βενζίνη και με όλα τα άλλα. Όταν πέφτουν οι τιμές να πέφτουν αναλόγω. Τώρα ο καθένα σα κρατήσει ό,τι θέλει. Ε, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχει ανοίξει από την προηγούμενη Παρασκευή το μεγαλύτερο εντός καταστήματος Public, Apple Shop, στον πρώτο όροφο του Public Συντάγματος. Το καινούριο Apple Shop είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα αγαπημένα προϊόντα της Apple. Από iPhone και iPad, MacBook, iMac, Apple Watch και AirPods, καθώς και τα πιο hot με τη νέα σειρά iPhone 16, να είναι το μεγάλο highlight του οικοσυστήματος. Αν θέλεις και εσύ να ζει την εμπειρία Apple στο Plus, επισκέψτε το κατάστημα Public στο Σύνταγμα. Λοιπόν, την πρόσοχή σας, γιατί με κάθε νέο συμβόλαιο ασφάλισης κατοικίας της Εθνικής Ασφαλιστικής έχετε έκπτωση 15%. Επιλέγετε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει. Αποκτάτε επιπλέον και μείωση στον έμφυα. Uh, Αποκτήστε λοιπόν το πρόγραμμα ασφάλισης που ταιριάζει στις ανάγκες σας με πλήρη προστασία σε φυσικά φαινόμενα. Δωρεάν υπηρεσία επίγουσας τεχνικής βοήθειας 40 καλύψεις. Εθνική ασφαλιστική, μία λέξη, .gr. Mm. Αγαπημένη βραχνή φωνή mm. του Ροτσιόρτα το μακρύνο 980, όταν αυτή η Μάγκη, η Μάγκη Μέ ήταν στο νούμερο 1. Λέω να μην τα αφήσουμε το κομμάτι με τις τιμέ που συζητάγαμε πριν από λίγο. Α το τελειώσουμε. Ναι. και την εκτίμηση που έγινε για τον πληθωρισμό. Ένα πληθωρισμό που στην Ελλάδα είναι μακράν μεγαλύτερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το ξαναπώ για του φίλου που τώρα συντονίστηκατε. Ε, εδώ στο Ελλάδα είχαμε. Ευρωζώνη. 3% και μιλάμε για τι μέσα τιμέ. Ναι, ναι. άλλες... Όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωζώνη. Από την Ευρωζώνη. Γιατί επιμένω, Όχι, γιατί έχουμε το ίδιο νόμισμα. Ναι, ναι. Γιατί ο πληθωρισμό είναι μια ασθένεια του νομίσματο. Ναι, είναι, πε τα νούμερα. Είμαστε, yeah. στο, 3 και είμαστε στο, 1, στο 3 και είναι στο 1,8. Υπάρχουν τρει χώρε, τέσσερι χώρε που έχουν μεγαλύτερο πληθωρισμό από εμά, ή ίδιο πληθωρισμό από εμά. Είναι το Βέλγιο, η ιδιο απο εμα ειναι το βελγιο η ιρλανδια και η Εσθονία. Εμεί και οι Κροάτε έχουμε 3, η Εσθονία έχει 3,2, η Ολλανδία έχει 3,3 και το Βέλγιο έχει 4,5. Αυτοί είμαστε οι ακριβή. Από εκεί και κάτω ο πληθωρισμό στην Ιρλανδία, α πούμε, για να καταλάβετε, ήταν 0,2 που ήταν η καλύτερη χώρα από όλες. Βέβαια εδώ γίνεται με ένα debate, όχι σαν και αυτό που κάνουμε εμείς οι δύο εδώ, είμαστε δύο δημοσιολόγοι με διαφορετικές απόψεις, αλλά γίνεται και ένα debate για την αποτίμηση και αν αυτή η αποτίμηση που γίνεται για τον πληθωρισμό και τις τιμές είναι σωστή. Πάμε να ακούσουμε τον Διευθυντή της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ, ο οποίος λέει ότι τα τρόφιμα έχουν πιο πτωτική τάση από ό,τι στις δεύτερες. Στα διευθυντή. Σούπερ Μάρκετ. Ναι, ναι ο, κύριος Αλέξ, ο κύριος Αλέξανδος Πρεταλά Απόστολο, θα τα Κοιτάξτε, ο πληθωρισμό τόσο συνολικό όσο και των τροφίμων του τελευταιους 7 7-8 μήνε έχει μια τάση πτωτική, θα έλεγα. Και στην Ελλάδα τα τρόφιμα έχουν πιο πτωτική από ό,τι έχουν στο δευτερό συνόλο τη Ευρώπη. Δεν ξέρω από πού είναι αυτά τα στοιχεία που λέτε, ότι είναι 8% περισσότερο το τελευταίο τετράμινο. Ε, Πάντω, τον, τον Αύγουστο, που είναι τα τελευταία τετραμινο παντως τον αυγουστο που ειναι τα τελευταια στοιχεια τη Ελστάτ, όπω και τη Eurostat, ο πληθωρισμό τροφίμων στην Ελλάδα σε αιτήσια βάση ήταν 2,8%. Σε σχέση με πέρσι. Και στην Ευρώπη ήταν 2,4. Με πτωτική πορεία όμως γρηγορότερη στην Ελλάδα. Ε, είναι τώρα εδώ πέρα η στατικό έτσι. Ενώ το 2,4 είναι χαμηλότερο από το 2,8. Λέει ότι ο ρυθμός που πέφτουν οι τιμές στην Ελλάδα είναι γρηγορότερος από... Ναι, αλλά από που πέφτουν ρε παιδιά. Είχαμε πάει πολύ ψηλά <laughs> στα σώθμια. Είχαμε φτάσει... Πάνω από 12% να πηγαίνουν να τρέχουν τα τρόφιμα. Κοίτα, αν το λάδι πάει καλά, αν οι ελιέ δηλαδή δεν πάνε καλά. τα φέτο θα έχουμε πιο πολύ ελιά από ό,τι είχαμε πέρσι, δεν το συζητώ. Έτσι. Ναι, ναι, δεν αν ξέρω αν θα, έχουμε θα δει μια δει καλή χρονιά. Καλή-καλή χρονιά δεν είναι. Αλλά θα είναι σίγουρα πολύ καλή χρονιά ναι. από πέρσι. Και η πρόπεση. Ε, δεν... περισ... Θα έχουμε καμιά 200.000 Αν λοιπόν πάει καλά, τότε θα δει μια πτώση στον πληθωρισμό τροφίμων, η οποία όμω το οφείλεται αποκλειστικά σε αυτό. Έτσι δεν ξέρω αν συμβεί κάτι άλλο Αλλά αν η ελιά πάει καλά Και μαζέψουμε πολλές και πέσει η τιμή της φυσικά Τότε θα δεις Άρα υπάρχουν και τεχνικά που αυτό που προφανώς πρακώ... και ούτε, Που λες για Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο, Στη διαμόρφωση τιμή του πληθωρισμού Του τροφίματο λάδια λίμωνο Αλλήμον, όταν ήταν 65% πάνω, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και, αρέσει και Είναι πολύ κάτι. βαρύ το ελαιόλαδο στον δίκτυο το δικό ε, εσύ μας Εσείς οι οικονομολόγοι, ώρε-ώρε, ώρες, μα τρελαίνετε. Αμέ. Δηλαδή, ψάχνετε να βρείτε κάτι να υποστηρίξετε. Και δεν το λέω τώρα έτσι, δεν είναι προσωπικού το σκέλο. Δηλαδή, μου πέστε όπω το, το νιώθει. Άλλο... Ναι, αλλά στην Ελλάδα πέφτει ταχύτερα. Είναι η μείωση είναι μεγαλύτερη. Ταχύτερη. Ε, πάει πιο γρήγορα. Αφού πήγε ε, ε, πιο γρήγορα πάνω. άλλο έχει καλύτερε τιμέ και έχει και μικρότερο πληθωρισμό. Έχει καλύτερε τιμέ και έχει 2,4. Έχει πολύ χειρότερε τιμέ, έχει 2,8. Λοιπόν, Πώ να το κάνουμε, δηλαδή τώρα, δεν μπορεί να κάνει το, το άλλο Στον οποίο πελάτο το, το, το παίξουμε. Όχι, το άλλο αυτό που λέει φάλε. Βάλ το βάλτο, βάλτο, βάλτο εγώ. για εγώ. να σου πω κάτι άλλο. Βάλτο, βάλτο, για, βάλτο. για να σου πω κάτι άλλο, έχουμε χρόνο. Τώρα, σχετικά με τιμέ που λέτε σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, είναι γεγονό ότι αν πάρετε επιλεκτικά προϊόντα. Και δείτε για διάφορου λόγου: Μπορεί να δείτε κάποια προϊόντα που να είναι ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι στο εξωτερικό και κάποια να είναι φτηνότερα στην Ελλάδα από ό,τι στο εξωτερικό. Ε, αυτό εξαρτάται και από το μέγεθο ε, τη αγορά, αλλά εξαρτάται πάρα πολύ και από τι καταναλωτικέ συνήθειε. Παραδείγματο, χάρη, οι Έλληνε καταναλωτέ έχουν μια τάση γενικότερα να αγοράζουν επώνυμα προϊόντα περισσότερο. Τι ήθελα να σου πω και γιατί εμένα αντιφαίω εγώ και... ότι αγοράζω επώνυμα προϊόντα. Ναι, ε, ε, ε, αυτό σου λέει πάντα. Για να στο καρφί και μια στο πεταλά. Σου λέει ότι. <laughs> δηλαδή πραγματικά. <laughs> σωστός Μα πραγματικά. Σωστός. Όχι, είναι μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, εμεί μπορεί να αγοράζουμε 2 στα 10. Ε, στη Βρετανία αγοράζουν 6 στα 10 μη επώνυμα. Δηλαδή, προϊόντα που τελικά έχουν και καλύτερη τιμή έχουν χαμηλότερη τιμή. Γιατί όμω τι με ανησυχεί σε μένα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη βουτιά σε αυτό που λέμε. Καταναλωτική εμπιστοσύνη, δηλαδή την εμπιστοσύνη που έχουν οι καταναλωτές στο τι συμβαίνει στην αγορά. Αν αυτά που είναι στην αγορά, αυτά που βλέπουν μπροστά τους, όταν ψωνίζουν, όταν κάνουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους ως καταναλωτές, αν τους προκαλούν εμπιστοσύνη όχι. Αυτός ο δείκτης, εγώ τον παρακολουθώ πάρα πολύ προσεκτικά, όταν πέφτει είναι προάγγελος ότι σου έρχεται μια κρίση μπροστά, είσαι μια κρίση μπροστά. Yes. Οι, οι καταναλωτέ θα... δεν πέφτουν ποτέ έξω. Όταν θα έρθει ποτέ. ο, ο δείκτη και τα ρέστα να Καταγράφει θα... και Καταγράφηκε να... ο δείκτη ήδη από τον Ιούλιο. Να μα τα πει, εγώ θα πω κάτι άλλο. Πάντω και το λέω στον κύριο Πεταλά. Όχι, Πετάλα, ήδη από τον Ιούλιο. Και σε όποιον υποστηρίζει αυτά που λέει και ο κύριο Πεταλά. Τη χώρα μπανανία την είπε ο πρωθυπουργό για τον τρόπο με τον οποίο μα συμπεριφέρονται. Ότι δεν είμαστε μπανανία. Για τον τρόπο με τον οποίο μα συμπεριφέρονται οι πολυεθνικές. Σε βλέπω να πηγαίνει στο πάρτι. Γιατί να μην πω. Να ρωτήσει, Γιατί Δεν θα πάω να, θα πάω να καλύψω εγώ το Εκείνη την επιστολή, τι ήξερε. Καλά, καλά. Τι ήξερε για τους μπανάνε στην Ελλάδα και πώ φύγονται. Να σου πω κάτι. Ε, Είχε πάντα μια αναπτυγμένη αίσθηση τη τρίπλα. Άσε με να την τελειώσω τη φράση, γιατί κάποια στιγμή μένει στον αέρα ο Χουδαλάκης θα πάει στη Ριγίλη. Την ώρα που ο Χουδαλάκης λέει ότι ο πρωθυπουργό είπε καλά, ότι η χώρα τώρα. δεν είναι μπανανία και αναφερόμενο Στις σημαίε των πολυεθνικών, ο Χουδαλάκη θα πάει στη Ριγίλη. Κλασικό προβοκάτορα. Δεν υπάρχει πιο κλασικό. Δεν το κάνω για λόγου προβοκάτορα. Αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι καλά τα λέει ο κύριο Πενταλά ότι εμεί αγοράζουμε επώνυμα. Τα επώνυμα που αγοράζουμε όμω πουλούνται παραπάνω, ακριβότερα. Πώ να το πω αλλιώ, από ό,τι πουλούνται σε άλλε χώρε. Ότι φτάσαμε στο σημείο να το κάνουμε ευρωπαϊκό θέμα, ενώ δεν πήραμε και καμία απάντηση είναι η αλήθεια. Δεν είναι δουλειά του. Λέει να κανονίζουν τιμέ. Θα αλλάξει έτσι. αυτό, Γιώργο. Ξέρεις πως θα αλλάξει, mm. θα αλλάξει από τα παιδιά μας από α, α, Θα α, αλλάξει από τα παιδιά μας ναι. Ναι. Άρα υπομονή, μέχρι τότε Επειδή πηγαίνουμε και τα ψωνίζουμε Επειδή τα προτιμούμε Το ίδιο δεν γίνεται με τα φάρμακα Σου λέει εγώ θέλω το, το πρωτότυπο Δεν θέλω τα, πως τα λέμε, τα γενώσιμα Εμείς αγοράζουμε τα πρωτότυπα Οι άλλοι αγοράζουν τα γενώσιμα Τώρα αυτή η σύγκριση ρε, Πάλι, πάλι με στέλνεις αδιάβαστος θα πάρω εγώ την Ό,τι μου πήγε ο γιατρό, θα πάρω. Ρε, φίλε. Μα γι' αυτό υποτίθεται. Σε εκεί ε, στο δεύτερο μνημόνιο είναι που τσακωνόμαστε. Λέει, για σα αυτό. Λέει, σας άκουσα που κάνετε εκπομπή, για έλα από εδώ πέρα να σου ξαναγράψω άλλο φάρμακο για την πίεση. Ναι, αλλά θυμάσαι δηλαδή... τον καυγά που είχε ε. γίνει τότε, που λέγανε αυτοί, λέγανε θα γράφετε την δραστική ουσία. Δεν θα γράφετε τη μάρκα του φαρμάκου. Ναι. Και έγινε ο κακό χαμό και με του γιατρού και με του φαρμακοποιού, όχι το φάρμακο. Και τελικά καταλήξαμε. Γράφουν τώρα τη δραστική ουσία, αν καλά θυμάμαι, και γράφουν και τα παραδείγματα του φάρμακου ή στο λένε προφορικώ. Εγώ είμαι με ο Θοδωρή που λέει: Φταί σου που αγοράζει επώνυμα. Στην ιδιωτική ετικέτα τα σούπερ μάρκετ έχουν πολλαπλάσει ο κέρδο, γι' αυτό σκούζουν. Το πιάσε, Ρε Τόδωρα. Γιατί ξαφνικά άρχισαν οι σούπερ μαρκετάδε να βρίζουν τα ξένα προϊόντα και εμά που τα αγοράζουμε, γιατί έχουν και τα δικά του να σπρώξουν. Εμ. Κάποια στιγμή, αμάρπα Παναγία γι' αν θα σκάσω. Αυτό Τι σημαίνει είναι. ότι τα άλλα έχουν ακόμη μεγαλύτερο κέρδο. Ποια. Yeah. Αν τα. Έχει το ίδιο κόστο. Κάτσε ρε, Μπάμπη, γιατί και εμεί. Εγώ ο δεν είμαι, αλλά δεν είμαι και χθεσινό. Έχει το ίδιο κόστο προώθηση ένα προϊόν από μια επώνυμη εταιρεία. Με το μακαρόνι χουδαλάκι σε <laughs> μπραντ. Δεν yeah, αυτό είναι. σου λέω. Άρα τα άλλα έχουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδο. Τα επώνυμα. Δεν επώνυμα έχουν μεγαλύτερο περιθώριο Γιατί δεν έχουν κόστος οτιδήποτε άλλο Μα το, το, το, το <στοστική> κόστος ε, μα, μπαίνει τώρα, στο περιθώριο Δεν γίνεται αλλιώς πρέπει να καλυφθεί κάπως Δεν έχουν κόστος Προώθησης στο προϊόν Δεν ε, έχουν διαφήμιση στο κόστος. προϊόν Ναι ε, Ναι αλλά όταν ε, υπάρχει κόστος ε, Υπάρχει και το περιθώριο πάει παρέα Να είναι και ο Χριστό του 90. Χαίρομαι που σα αρέσει. Ε, να πούμε και χρόνια πολλά στο Sting. Πολύ αγαπημένο είναι. Έτσι. Είναι και το πρότυπο των ανδρών πάνω από τα 70. Εδώ, που τα λέμε ο τύπο διατηρείται σε καταπληκτικό. Τι θες να πει, κύριε Κουνταλάκη, Μα. Καλό... Όχι, θέλω να μου εξηγήσει. Τι Εσύ καλό... θες να πει με αυτό. Ε, είσαι σε καλοδρόμο. δρόμο. Ε, και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, βέβαια, και τι πολλέ φορέ που έχει στην Ελλάδα. Ε, Κάποιε από αυτές ήταν και σε εξαιρετικά, εξε, εξαιρετικές συναυλίες Ιδέως αυτές που είχε δώσει το Ηρώδη Θυμόμαστε κι εμείς μια που είχαμε πάει εδώ σπαρέα, Το 21 πριν από τρία χρόνια Ήταν και φέτος το καλοκαίρι στο Ηρώδη Το οποίο το αγαπά Και είχε κάνει τα γενέθλια του Εδώ το 21 Στο τέλος συναυλίας και ωραίο στίχο αυτό Είναι σχεδόν Λίγο ρεμπέτικο στίχος Τι κανάστα και... που παίρνει, κάθε. Και δεν αρέσει τώρα να τα ρομαντικά του. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Αυτό είναι: στα από τα σούπερ μάρκετ, ε, ε, τι πολυεθνικές τι πολυεθνικέ κτλ. Πα στο στίχη και παίρνει μια ανάσα Περίμενε μόνο ο Μπάμπη, γιατί δεν σου έχω ευχάριστα και αυτή τη δεύτερη ώρα. Και ο λόγο είναι πάρα πολύ απλό, αφού. Θυμίζω ότι απέναντί μα έχουμε το χαμογελαστό μα κορίτσι, τη Μαρία Ψάλλη, και στο 2011-2018-200 την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Πώ να το προσπεράσεις, Νομίζω ότι δημοσιογραφικά θα ήταν και απρέπεια, όχι μόνο κακή δημοσιογραφία. Και μιλάω για τι φωτιέ, μιλάω για τη μεγάλη καταστροφή που έχει συμβεί στην Κορυνθία. Οι υπολογισμοί είναι κάποιοι λένε 50.000 στρέμματα, κάποιοι λένε ήδη για 80.000 στρέμματα. Ακριβή αποτύπωση δεν μπορεί να γίνει. Αλλά χτες, παιδιά, διαπιστώσαμε κάτι το οποίο δείχνει σαν να μην τα έχουμε συνεννοηθεί καλά τα πράγματα. Να το πω έτσι, μπαμπη, σαν να μην συνεννοούμαστε σωστά υπουργό, πυργός. Καλά, γενικώς, Εδώ Εγώ έχω την άποψή μου για το τι συνέβη mm -hmm. πλέον εκεί κάτω, γιατί είναι πυρκαγιά αυτή τη συγκεκριμένη, αλλά σημασία έχει ότι δεν μπορεί με διάστημα λίγων ώρων, ο αρμόδιος υπουργός θα δίνει διαφορετική ερμηνεία από τον αρμόδιο πρωθυπουργό. Θα λέγατε ότι είναι και πολιτικά διαφορετικό, αλλά για να καταλάβετε τι εννοούμε και να μην πλατιάζουμε, ε, ε, να ζητήσω από την Μαρία Ψάλτη να μας δώσει τον κύριο Κικίλια, ο οποίος θα περίμενε δύσκολα, αλλά όχι τα διαποχυλή. Είναι πλέον 1η Οκτωβρίου, είχα εγκαίρος και Αρκετά νοήσαμε την αντιπυρική περίοδο πριν την 1η Μαου, ενημερώσει ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο. Βέβαια, ακόμα και στι προβλέψει αυτέ των επιστημόνων, δεν φαινόταν ότι καθόλου τη διάρκεια του Μαου και κάποιε μέρε του Απριλίου θα αντιμετωπίζαμε πολλέ ενάξει πυρκαγιών και δυσκολιών. καθόλου διάρκεια του καλοκαιριού, το Σεπτέμβριο και από ό,τι φαίνεται μέχρι και τον Οκτώβριο κάτι το οποίο στατιστικά και επιστημονικά θα φάντασε δύσκολο, καθ' ό,τι ξέρουμε όλοι ότι η καρδιά τη περίοδου. Είναι προχωρώντα μέσα στον Ιούνιο, κατά κύριο λόγο στον Ιούλιο, και κορυφώνται τον α, Αύγουστο και κάποιε πρώτε μέρε του Σεπτέμβριου. Λοιπόν, δεν τι περίμενε αυτέ τι μέρε. Αντιθέτω, ο Πρωθυπουργό, έτσι στην πολύ σύντομη αναφορά που έκανε για τι πυρκαγιέ και μάλιστα προκάλεσε και την αντίδραση τη αντιπολίτευση, άλλα πράγματα είπε και νομίζω ότι καλό θα είναι, μάλλον να υιοθετήσει την άποψη του Πρωθυπουργού ή υπουργό του. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντα τη βαθιά μου οδύνη για την τραγική απώλεια δύο συμπολιτών μας στην πολύ δύσκολη φωτιά στην Κορυνθία. Μια φωτιά η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει για ακόμα μια φορά ότι αυτά τα οποία γνωρίζαμε σχετικά με την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου μάλλον πρέπει να αναθεωρηθούν. Ελπίζω και εύχομαι σύντομα να τελειώσουμε με αυτήν την εκκρεμότητα. Να αναθεωρηθούν λέει ο Πρωθυπουργό δεν το περιμέναμε λέει ο υπουργό. Κοίτα το μεγάλο θέμα που υπάρχει σε αυτά που ακούω είναι ότι ε, δεν γίνεται να ασχολείσαι με αυτή την υπόθεση που είναι πάρα πολύ δύσκολη και να μην ξέρεις ότι η χώρα υποφέρει από τεράστια ξηρασία. Δεν είναι και να από τους λόγους που πολλοί είπαν ότι η φωτιά αυτή, πήρε αυτή την έκταση γιατί... Όλες οι φωτιέ. Ε, ας... Όλε Όλες οι φωτιέ και, και, με τέτοιο καθεστώ. Συζητώ συγγνώμη που σε διακόπτω. Παρακαλώ, δεν με πειράζει καθόλου. Ξέρεις τι, με, ε, ορισ, με, με, με εξοργίζει. Είσαι υπουργό, έχει ενημέρωση καλύτερη από αυτή που έχει σίγουρα ο Μέσος πολίτη, ο οποίο ακούει στο Real FM να του λένε ότι είναι στην κατηγορία 4. Ξέρω εγώ, επικίνδυνοτητα κτλ. Πώ είναι δυνατόν να λες δεν το περίμενα. Ναι, δεν δηλαδή... είναι δυνατόν, θα σου πω γιατί, γιατί πρέπει να υπολογίζεις και με το ότι δυστυχώς οι συμπολίτες μας, πάρα πολύ, αλλά δεν χρειάζονται πολύ, ένας αρκεί, ένας, ένας αρκεί για αυτές τις δουλειές. Εκεί, το είπε ο σωστά το είπε, έτσι, αυτός έχει άλλωστε και καλύτερη πληροφόρηση όπως είπες, υπάρχει ένα χωράφι στη μέση ενός δάσους που είναι στη μέση ενός λόγου, ενό ρουμανιού. Και εκεί φαίνεται ότι μπήκε η φωτιά. Εκεί ναι. ξεκίνησε, για να είμαστε ακριβεί. Ναι. Παρόλο που εκεί η Κίλια το άφησε ότι ενδεχομένω μπορεί και να μπήκε. Δηλαδή, να μπήκε με εγκληματικό τρόπο. Να είναι εμπρισμό. Έρχεται, ναι. επειδή είναι και η γραμμή, οι γραμμέ από την Ευρώπη έρχονται είτε από τον Κορινθιακό, κατά μήκο δηλαδή, ακολουθούν αυτή τη γραμμή τη Πελοποννήσου, Πιλότο βγάζει φωτογραφία. Πιλότο αεροπλάνου. Mm -hmm. Βγάζει φωτογραφία, στέλνει, επικοινωνεί και τους λέει ότι, παιδιά, σας έστειλε για τη φωτογραφία, βλέπω καπνό κάτω. Είναι δέκα και κάτι. Και στέλνουν ένα από ό,τι φαίνεται μια υδροφόρα, καλά κάνουν τα μικρά αυτά είναι πιο ευέλικτα, στέλνουν ό,τι μπορούν, δεν καταφέρνουν να φτάσουν στο σημείο αυτό. Τρεις ώρες μετά, βεβαίω τα τηλεφωνήματα είναι δεκάδες, εκατοντάδες, και ξέρει πόσα, ότι το βουνό έχει πιάσει φωτιά. Εκεί κάπου υπάρχει μια ευθύνη. Ε, να σου πω κάτι το οποίο το πιστεύω. Θυμάσαι που διαβάσαμε το μήνυμα τη ακροάτρια από την περιοχή. Ακριβώ. Που μα είπε ότι. Ακριβώ, αυτό Ένα και ένα. Μετά ήρθαν άλλα μηνύματα που λέγανε παιδιά όταν. Το ήταν τρία τα αεροπλάνα, ήταν τα ελικόπτερα. Μπα... Η σημασία που έχουν τα λεγόμενα του Μπάμπη, κατά, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δεν υπήρξε η άμεση αντιμετώπιση. Όταν η φωτιά φύγει, ναι, μαθαίνει τη χαρά, μαθαίνει όπου, όπου και αν πει. Όταν φύγει η φωτιά, άντε να τη μαζέψεις. Δεν είναι όπου, όπου με τον ίδιο τρόπο, διότι εκεί είναι, μιλάμε, δάσος πυκνό, είναι δάσος το οποίο δεν το έχουν φροντίσει από τότε που φτιάχτηκε, που το έφτιαξε ο Καλός Θεός, κανείς δεν το φρόντισε ποτέ του, είναι πολύ δύσκολο το ανάγλυφο και είχε και αυτόν το διαβολεμένο αέρα για τον οποίο διαφωνούσαμε χθε. το ξανακοίταξα μετά, όντω είχε τον αέρα, αλλά εδώ... Το σημαντικό είναι ότι δεν μπορεί να λε ότι δεν περίμενα τον Οκτώβρη όταν μια χώρα μαστίζεται από την ξηρασία. Επίσης, εγώ... Μαστίζεται. Κάνουμε συζητήσει. Δεν φτάνει δεν... το νερό. Θα κρύβει το νερό. Όλα αυτά είναι ξηρασία. Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι η συγκεκριμένη περιοχή ήταν από αυτέ που είχα... είχαμε ξηρασία. Καλά, πέρα από το ότι εδώ οφείλει να στέλνει ένα ένα μήνυμα, είναι και λίγο πειραστικό. Α πούμε, λε στην εκπομπή που να με 5 το μεσημέρι. <laughs> <laughs> δηλαδή, ναι, ναι. ο καλαμάρι αυτέ μέρε ήταν με την Bobby, νομίζω θα επιστρέψει η αμαλία. Ε, λέει, ο Καλά κύριος... περνάει με την Πόπη από ό,τι καταλαβαίνω Και με την Αμαλία περνάει ο ε, στον Αλλά άκαλης. γιατί έχει δύο γυναίκες ο καλαμάρις; <laughs> Τι να κάνει ε? Ε, Εμένα μου τυχαί μοίρα καλή <laughs> ε, Ο κύριος είπε Ήμουν εκεί τον Αύγουστο και έβρεξε πάρα πολύ Ξηρασία από τον Αύγουστο μέχρι. Το τώρα. είπαμε χθε. Ότι έριξε μια ε. βροχή μεγάλη Ναι αλλά μια βροχή παιδιά δεν σώζει έναν τόπο Απλώς κάνει μικρότερο το κίνδυνο. Εγώ δεν ξέρω και το Σεπτέμβριο αν δεν έβρεξε εκεί, γιατί ο Σεπτέμβριος φέτος μπήκε με βροχές πολλές. Αλλά να το υιοθετήσω αυτό που ακούω, διαξηρασία, νομβρία... Ε, δεν αναφέρω και... όμω. σε αυτό. Όχι να το υιοθετήσω. Δεν αναφέρω σε αυτό. Έχεις... Άκουσέ με. Ακούμπα, Εγώ λέω θα η χώρα είναι σε κατάσταση επικίνδυνης ξηρασία ναι. η χώρα. Ναι. Άρα η θα παραταθεί για πάρα πολύ καιρό. Άρα και δεν θέλεις, δεν έχεις λεφτά πες πετά Δεν μου δίνει λεφτά ο Χατζηδάκης Δεν μπορώ να πληρώσω τους παραπάνω που πήρα ανθρώπους Αλλιώς βγαίνει και πε το Δεν μπορείς να λες δεν θα τους κρατήσω περισσότερο Μα έχουν πει ακριβώς τα αντίθετα ρε, Ναι ρε. γι' αυτό σου λέω Έχουν πει ακριβώς τα αντίθετα έχουν πει ότι είχαν τα περισσότερα μέσα, περισσότερου ανθρώπου. Όλα είχανε, αυτά. Είχαν. Ε, άρα θέλω μην να. Με του πω... μειώσει γιατί τελειώνει η αντιπηρική. Η... Η... Κράτησε έτοιμα περισσότερο. Την το αντιπυρική. ακούω από σένα να το λες, και δεν μπορώ να διαφωνήσω. Γιατί αυτέ οι καταστροφέ και οικονομικά, αν τι εξετάσει κάποιο, έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστο από του ανθρώπου που θα πληρώσει για να σε φυλάνε. Που τέλο πάντων κάποια στιγμή καλό θα ήταν. Θα πω εγώ. Καλό θα ήταν να μην καταστραφούν άλλα. Και δεν ξέρω αν έχεις κάνει και στην ίδια παρατήρηση που κάνω και εγώ Ότι γειτονικέ με την Αττική περιοχές Αττική η οποία έχει κατακάει ως γνωστό Φέτος είχαμε τη φωτιά από το Βαρνάβα στο mm -hmm. Οι Γειτονικέ στην Αττική περιοχή Σε Όπω Όπως είναι η Εύβοια Καλή ώρα που έχει και το ξοχικό σου Ή η Κορινθία Πάει ο νόσμος στο κακό συγγνώμη. Πιο κακό πάλι, μην μην πεις, πεις, πάλι. Γεννήτρη, Όχι πεις, δεν θα ξεκινήσω αυτή την κουβέντα γιατί, όχι, όχι άμα, θα ξε... άμα το πιστεύει, πες το δέχεται. Θα... Άκουσα. Εγώ δημοσιογραφικά υποχρεώμαι Αν πω κάτι να το αποδείξω. Θυμάστε την προηγούμενη φορά, φορά που πιέσαμε. Ότι... Λοιπόν. Όχι, είμαι υποχρεωμένο. Προηγούμενη... Πώ θα το αποδείξει, δηλαδή. Λοιπόν. Την προηγούμενη φορά σου είχα πει υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για την έβεια, για το πώ είναι τόσε πολλέ οι ανεμογεννήτριε. Υπάρχει κι άλλη μια πολύ μεγάλη συζήτηση και εκεί φαίνεται να υπάρχουν και αποδείξει για τα εδερβανοχώρια. Δεν θα μπω όμω λογική να πω ότι μια χαράδρα. Ε, έξω από το ξυλόκαστρο κάει και για να βάλει άλλες αναμογεννητρίες ε, δεν το ξέρω, Α, δεν μπορώ να το ισχυριστώ όχι, δεν ξέρω, δεν ξέρω, ξέρω. μην μη το πεις να... διότι είναι και ανακριβές και αναλυτές και στην Εύβοια για παράδειγμα που το ξέρω γιατί το έχω παρακολουθήσει από κοντά οι εγκαταστάσει των αναμογεννητριών ε, βγήκανε κανονικά με το πρόγραμμα πριν από πάρα πολλά χρόνια και σε πληροφορώ ότι Μπήκανε κανονικά εκεί που ήταν να μπουν. Οι καθυστερήσει έγιναν όλε διότι προσέφηκαν κάποιοι που δεν τι θέλανε εκεί. Έχουν μπει όμω όλε κανονικά και δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με τι φωτιέ. Αλλού ήταν οι φωτιέ, αλλού οι ανεμογεννήτριε. Σε μερικέ υ... περιπτώσει συμπίπτουν. Υπάρχει και ο άλλο ισχυρισμό, το ξέρει. απλά λέει τώρα θα ανοίξουμε μια κουβέντα η οποία θα φύγει από τη φωτιά. Ναι, αλλά δεν μπορώ να πιστεύω τον θα... ισχυρισμό του οποιονδήποτε θα... και ειδικά των αιμονικών τύπων, Α. οι οποίοι το λένε χωρί να έχουν ιδέα αναντύπωση, ενώ εγώ έχω ιδία αναντύπωση. Γιατί είμαι εκεί, τα έχω γυρίσει όλα με κάθε δυνατό τρόπο. Θυμάμαι, δόξα τω Θεώ, δεν τα έχω ακόμη μικάσει, Εγώ δεν έβαλα παντοσύνη. Παρακολουθώ. και το επαναλαμβάνω. Ναι, ναι, το ξέρω. Έτσι, γιατί για την περίπτωση αυτή που είναι, την γνωρίζω. είναι μια παρατήρηση που έχει να κάνει με κάτι. Και σε... Απλά σε ρώτησα. Εσύ ναι, δεν δε, βλέπει, ναι. α πούμε, ότι δεν και γιατί το τα είγε τόσο όλη, όπω ξέρω εγώ και η Δεν επιβεβαιώνει. Βουνά, δεν, έχει και εκεί. Δεν, δεν, δεν, δηλαδή δεν, δηλαδή, δεν σου κάνει θα... εντύπωση. Ναι, αλλά δεν τοποθετούνται οι ανεμογεννήτε, δεν τοποθετούνται σε αυτά τα μέρη που λε. Και μια σωστή τις... να είχαμε συμφωνήσει σ' αυτό, να ότι να η, ιδέα αγράφων, να η ιδέα των αγράφων να μπουν στα άγραφα και σε εκείνο το σημείο που είχε επιλεγεί ήταν κακή ιδέα, δεν υπήρχε ιδιαίτερο λόγος και γι' αυτό νομίζω ότι πολύ σωστά έχουμε πάει τώρα στο επόμενο βήμα και συναντάσατε τη δράση τώρα και σε αυτό, να μπουν ανεμογενήτριες στη θάλασσα που έχει και καλό φορτίο ανέμου και κάνουν και τη δουλειά και, εμπάσχετο, αρκετέ Αυτή... είναι αυτέ που έχουν μπει στα βουνά. Θε... Με παρασέρνει. Πραγματικά στο λέω. Θυμάμαι εκπομπή. Είμαστε στον Ταβρο, ακόμα, Μαρία. Και ήταν τότε που έκανα πρωί-βράδυ εκπομπή. Στι βραδινέ εκπομπέ, λοιπόν, που είχα αρχχοληθεί αρκετά με την... με την εναλλακτική θεματολογία, θυμάμαι. Είναι 2008, που λέω για του Δανού που βάζουν τι ανεμογεννήτρες στη θάλασσα, φτιάχνοντας πυλώνε. Ήταν από τους ε, πρώτους όλους. Εμείς εδώ έχουμε βραχονισίδες. Δεν χρειάζεται καν να φτιάξουμε πυλώνες. Όταν μπήκε λοιπόν το θέμα, αυτό που λέγανε... Και Στα, το, α... Σαν τον Σεν και... George. Ναι, αλλά είναι πολύ κοντά στην Αθήνα ο Σεν George. Καλά, ανεξαρτήτως. Είναι, είναι... κοντά στο λάβριο που, ήτανε... ε, όταν που άνοιξε... ήταν συνδεδεμένο όταν ήδη. Όταν άνοιξε λοιπόν αυτή η συζήτηση από μας, άνοιξε εδώ. Ε, οι απαντήσει ήταν ότι είναι πολύ ακριβή η διασύνδεση μεταξύ των βαχρονισίδων και πάει λέγοντα το πράγμα. Δεν είναι, να, τα δεν, δεν, δεν δεν είναι, είναι αυτό. Δεν το το ξέρω εγώ τώρα τι να αποτύπατε. Δεν είναι αυτό. Δεν μπορώ να πω τίποτα για αυτό. Δεν είναι αυτό. Ο Σαν Τζόρτζης, ε, είναι απόδειξη. Ε, καλά, εκείνο είναι κοντά στο Λάβριο, που στο Λάβριο υπήρχε πάντοτε εργοστάσιο παραγωγή ηλεκτρισμού και επομένω υπήρχαν και τα καλώδια, δηλαδή οι πυλώνε υψηλή τάση. Αλλά το ότι συνδέονται οι φωτιέ. Με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών δεν αποδεικνύεται, δεν έχει αποδειχθεί ποτέ ναι. και θα σου το πω και αλλιώ. Και υπάρχει και ένα ωραίο άρθρο, νομίζω ότι σου το είχα στείλει να το κοιτάξει, γιατί εγώ δεν το θυμάμαι καλά. Ούτε στο ΣΤΕ το έχει λύσει αυτό το θέμα. Δεν εμποδίζεται νομικά το ένα από το άλλο. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να βάλει φωτιά για να πα να βάλει ανεμογεννήτριε. Μπορεί να βάλει ανεμογεννήτριε και εκεί που δεν έχει καεί. Και υπάρχει δάσο υπό προποθέσει πολύ αυστηρέ. Λοιπόν, να βάλουμε τώρα μια ανατελεία γιατί για τι φωτιέ μιλάγαμε και πιάσαμε πάλι τι αναμογεννήτριε. Πράγμα το οποίο δεν είναι και πολύ παραγωγικό, ο καθένα δίνει του. Να πάμε και στι αντιδράσει τη Μαρία. Γιατί χτε υπήρξε η παρουσία του ε, Πρωθυπουργού στη Βουλή, η οποία σχολιάστηκε και από τον πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΤΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Βεβαίω όλοι. Συλλυπούμαστε της οικογένειε των θυμάτων και θα έπρεπε να είναι σε αυτή την αίθουσα ο κύριο Μητσοτάκης να μας εξηγήσει γιατί η προσβεστική μας έχει 4.000 οργανικά κενά. Γιατί σταματάνε πλέον οι φωτιές στη θάλασσα και τον οικιστικό ιστό. Με τέτοιου είδου απορίες αντέδρασε ο κύριο Παπάς, μετά τον λόγο πήρε και ο κύριο Βελόπουλος, επίσης μια ευλογική απορία. Με 24 βαθμούς δημοκρασία να καίγεται η κόρυθος και να καίγονται περιουσίες και να καίγονται άνθρωποι. Πώς 24 βαθμούς το αντιλαμβάνεστε χωρίς κανένα άλλο μέτωπο σε όλη την Ελλάδα και να καίγεται η κόρυθος και ούτε μία παρέτηση. Εστιάζει την προσοχή και στη θερμοκρασία αλλά και σε αυτό που και εμεί είπαμε από εδώ, Μπαμπί, αν θυμάσαι, ότι εδώ υπήρχε δυνατότητα να γίνει απόλυτη στόχευση συγκεκριμένη πυρκαγιά. Δεν είναι ότι είχε διασπορά δυνάμεων η πυροσβεστική, μια φωτιά αφαι... είχαμε. Αυτό είναι επίση πολύ σωστό, ότι δεν υπήρχε άλλη μεγάλη φωτιά και άρα έπρεπε να έχουν καταφέρει κάτι καλύτερο. Η θερμοκρασία δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο, κύριε Πρόεδρε, αλλά ο Βιλόπλο είναι άρχοντα, είναι μάστορα του πώ χειρίζεται. Έχει ξεπεράσει. Ε? Είναι μάστορα το πώ τα χειρίζεται, το πως συνδυάζει το ένα με το άλλο και φτιάχνει τις εικόνες Είναι βεβαίω και ο μέγας υπερασπιστή της γραμμής Δεν θέλουμε ανεμογεννήτριε και είναι λογικό Έχουμε αφού όλοι θέλουμε πετρέλαιο. Λοιπόν, να, Ρόν, κου, να ακούσουμε και την κυρία Κωνσταντοπούλη με την οποία υπήρξε για μια αντιπαράθεση, αλλά ακούσουμε μόνο το κομμάτι αντιπαράθεση που Αντιπαράθεση με τον πρόεδρο τη Βουλή. Με τον Πρόεδρο Βουλής, ο οποίος της είπε ότι θα μιλήσει τελευταία γιατί τελευταία σας έταξε ο σοφός Ναι, πράγμα. η Κωνσταντοπούλου, επειδή την ανάφερε ονομαστικά ο ε, ζήτησε με αυτό το ωραίο κόλπο ε, επιπροσωπικού. Το επιπροσωπικού, κατά την κρίση του Προεδρίου βέβαια, προηγείται. Όμως, η, η, όταν Δεν. μιλάει ο Πρωθυπουργός και ζητούν το λόγο οι κοινοβουλευτικοί, Πάει κατά την τάξη μεγέθου του κόμματο. Ο πάντως νομίζω ότι δεν είναι ανάγκη να ε, είναι σχολιαστικός αυτό που κάνει. Δηλαδή, σας έταξε τελευταία ο, ο σοφός είναι Αντικειμενικό είναι αυτό, είναι ε, τελευταία είναι, αλλά λέει. θα μιλήσει τελευταία. Είναι, λέω, και αν το δεις, είναι και σχολιαστικό ταυτόχρονα. Ε, ο σοφός ελληνικό. λαός το λες... Ε, Η λέξη σοφός πηκάει. είναι που είναι το σχόλιο. Μπάμπιμ, ναι. Δεν είναι σοφός ο λαό. Ε, είναι πάμε... oh, για να ό, το πως... γράψουμε, μου... να το θυμάσαι, να το γράψει εκεί, heals. να Βάμε... μου πεις τι ώρα να το χρησιμοποιούμε. Βάμε... Να το χρησιμοποιήσουμε και αντίστροφα. Εσύ είπε ότι ο λαός είναι σοφός <Ποί> Πάμε okay. παρακάτω. Πάμε να την ακούσουμε για να μην την αδικήσουμε. Ναι, αλλά η Πάμε να την Αντε, να να ακούσουμε για να μην την αδικήσουμε. Να το υποστώ και Διότι αυτό. Γιατί φτάσαμε στο 23. Θα το και αυτό. Από. Και δεν γίνεται δουλειά. Είχαμε δύο νεκρούς από πυρκαγιά στα τέλη Σεπτεμβρίου. Σεβαστείτε τουλάχιστον αυτού. Το βλέπω πω απολύτως τους σέβεστε Με έναν προθυπουργό που ψέλησε κάποια συλληπιτήρια Λοιπόν, να βάλουμε και μια Η ταινιά. μόνη πραγματική αντίπαλο του Βελόπουλου μέσα στη Βουλή Εμένα θα το προσπεράσω Θέλω να πω ότι από όσα είδα εχθές και ε, ε, εμένα με συγκλώνησα Ήταν... Η χείρα του νεκρού του, κυρίου, του, oh. του, του, του, του Βασίλη Κυριακού, yeah. δεν είναι πια κύριο δεν είναι ζωή, την άκουσα στο δελτίο του Νίκου στον Αντένα. Παιδιά, ό,τι και να πούμε πολιτικά, αυτή είναι η κατάσταση που θα ζήσει αυτή η γυναίκα. Σαπούν οι άλλοι για αυτό. Τι όχι να για τον άνθρωπο. Ο καλύτερος. Όχι. Μίλησα μαζί του στις 9:30 ώρα τελευταία φορά. Μου είπε ότι τον είχε, κυκλώσει, τον είχε κυκλώσει. Ερχόταν και από την κάτω μεριά η φωτιά και από την πάνω μεριά. Αλλά μου είπε ότι ήταν με το πυροσβεστικό. Οπότε και εγώ έμεινα λίγο ίση. Έμαθα μετά από 10 λεπτά ότι δεν μπήκε στο πυροσβεστικό. Ένα του φωνάζαν και από τότε ότι αγνοείται. Εμείς ότι κάναμε, παίρναμε τηλέφωνα για να δούμε αν ξέρει κάποιος κάτι, αν τους έχει δει. Αυτά, και με τι απορίες βέβαια θα μείνει η γυναίκα και θα μείνει και με δυο παιδιά τα οποία πρέπει να μεγαλώσει. Λοιπόν, αυτά είναι τη ζωές που λένε. Γιατί εμείς όλοι θα περάσουμε δίπλα δί, αυτό θέμα. Και η άλλη χειρά έχει, ναι. τρία παιδιά. Ναι, ναι. Ε, Λέβαια, εμείς θα περάσουμε έτσι. Θα πούμε την ιστορία. Η ζωή όμω θα αφήσει πίσω το αποτύπωμά τη. Πριν πάμε στου ε, τίτλου των ειδήσεων, άνοιξε την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου το μεγαλύτερο εντό καταστήματο Public Apple Shop στον πρώτο όροφο του Public Συντάγματο. Το καινούριο Apple Shop είναι πλήρω εξοπλισμένο με όλα τα αγαπημένα προϊόντα τη Apple από iPhone και iPad, MacBook, iMac, Apple Watch και AirPods, καθώ και τα πιο hot accessoire. Με τη νέα σειρά iPhone 16 να είναι το πιο μεγάλο highlight του οικοσυστήματο. Αν θε εσύ να ζει την εμπειρία Apple στο Plus, επισκέψε το κατάστημα Public στο Σύνταγμα. Έχει γεννήθει, απέμπεσα σήμερα να κυκλοφορήσει στο μακρινό 1969. Βλέπω ότι ακόμα σα άγγιζε. Μα αγγίζει τώρα, τότε δεν ήθελα να το ακούσω. Δεν σου πω εξτρέμητη που έχω κάνει στη ζωή μου. Oh, oh. Oh. Oh. Όταν σε πάρτι έπαιζε αυτό το τραγούδι, yeah. τα μαζεύαμε η παρέα. Τα μαζεύαμε γιατί πηγαίναμε με τα δισκάκια μα για να παίξει καμιά σωστή μουσική. Μαζεύαμε του δίσκου μα και φεύγαμε από το πάρτι. Τώρα να παίζει η Αφροδίτη, ναι, τόσο πέν, Extreme. Να, να φεύγεις, καταλαβαίνεις. Πέν, ναι, να ρε παιδί, πέδι, τώρα me. τι να σου κάνω, ήμασταν extreme. Ναι, shocking group. Το συγκρότημα λέγεται shocking group, ναι, ναι. ναι. <laughs> <laughs> Καμία σχέση με τον Πάμπη, μ' άρεξη, αυτό. Πριν πάμε και στα επόμενα, επιτρέψαμε... Αχ, το 69 και μου κάνετε τους 6... Ε, ναι, yeah. ε... Τι να κάνουμε, να... Κατανόησε την τρίτη. Μαρία, κατανόησε την τρίτη λυγεία. <laughs> Αγαπητοί φίλοι, κάντε μια αναφορά, μα γράφει ο κύριο Κώστα και την καλημέρα μα. Εγώ δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά αφού το στέλνει το μήνυμα, το διαβάζω και μακάρι να μην είναι έτσι. 40 κολόνε στον κυφισό, από τα κτέλ και πάνω, είναι 9 μήνε σβηστά. Στο 1544 44 μα δουλεύουν κανονικά. Κάθε βράδυ γίνονται δυστυχώ πολλά δυστυχήματα. Προσωπικά έχω καλέσει 10 φορέ καμία ενέργεια. Αυτό λέγεται εγκληματική αμέλεια, γράφει ο κύριο Κώστα. Αν μας ακούτε, προφανώς ο φωτισμός είναι προϋπόθεση καλής κυκλοφορίας. Δεν το συζητάμε, έτσι. Μπορώ να σου πω κάτι. Ό,τι θες. Λοιπόν, εδώ Όπως και πάρα πάρα, πάρα πολλά χρόνια, εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια είχε γίνει μια συζήτηση, να γίνει μια ρεφόρμα στο ελληνικό κράτος που να λέει, τι δουλειά κάνεις εσύ παιδί μου, αλλάζω φώτα. Παρακολουθώ να λειτουργούν σωστά τα φώτα στο ποτάμι, ας πούμε. Όταν δεν την κάνει σωστά... Τι θα παθαίνει, Κάτι πρέπει να παθαίνει. Δεν γίνεται να είναι όλα χωρί καμία ποινή. Mm -hmm. Βρέθηκαν όμω τα κατάλληλα. Πρώτον, δεν ίσχυσε ποτέ το να οριοθετηθούν οι ευθύνε και χρονικά και χωροταξικά. Το δεύτερο είναι, σου λέει, εμεί ζητήσαμε από το Υπουργείο να κάνει την παραγγελία για να πάμε να αλλάξουμε. Δεν έχει τελειώσει ακόμη. Δεν υπάρχει η έννοια τη ευθύνη. Ενώ στα άλλα κράτη, αυτό που λέω εγώ, τα κράτη που είναι πολύ μπροστά από εμά, Τι είναι η δουλειά μου. Να κοιτάζω να λειτουργούν τα φώτα. Άρα με το που θα δω το φως χαλασμένο θα πάνω να το αλλάξω Ούτε χρειάζεται να γίνει τότε η διαγωνισμός για προμήθεια Έχω στην αποθήκη, παίρνω Άρα. Όταν βλέπω ότι τελειώνει το απόθεμα τότε κάνω το διαγωνισμό Έλα μωρέ τώρα, είναι εκ του πονηρού όλα αυτά ε, Γιώργο, μία, είναι Μια πολύ απλή παρατήρηση θα, θα κάνω για να πάμε και στα επόμενα Έχουμε και τα πολιτικά, με τα αφήσουμε και έχουμε και παράπονα ε, Εδώ πέρα δεν ξέρεις ποια δουλειά είναι αν είναι τη περιφέρεια, του Δήμου και του Υπουργείου, δεν ξέρω πιανού άλλου Απλά το αναφέρω. Δεν Απλά... είμαι βέβαιο για να το αναφέρω. Αυτό. Δεν είμαι βέβαιο. Ξεκινά και σου λένε αυτό το κομμάτι μέχρι εκεί. Δεν έχει δει εκεί πέρα που συναντιόνται εντάξει, οι αρμοδιότητε ναι, ναι. που μένει σχεδόν πάντα χωρί ασφαλσο... ασφαλτό Τα ξέρω όλα αυτά, αλλά δεν ναι. είμαι και πολύ βέβαιο. Ναι. Είναι από τι πονηριέ τη διοίκηση αυτά να λένε ότι δεν ξέρουμε πού ακριβώ και μπορεί να είναι και του άλλου, είναι και λίγο εκεί και το άλλο. δεν, λέω, δεν υπάρχει το πρόβλημα αυτό. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό που μας σπρώχνει στον πάτο ενός ευρωπαϊκού κράτους. Όπως και αν έχει πέρα από τις δικέ μας θεωρίες εδώ και τις προσεγγίσεις μας, ας ακούσετε το μήνυμα του κυρίου Κώσταν, είτε όντως ναι, βέβαια, καμιά 40 κολόνε να πούμε και δεν, έχουν, ε, ε, δεν φωτίζουν 9 μήνες βιστά γραφεί ο άνθρωπος. Ε, ας, όσοι μας ακούτε, ας κάνετε έναν έλεγχο το βράδυ και πηγαίνετε να τους αλλάξετε. Μου επιτρέπεις να σου πω ότι επειδή είχαμε ένα καλό νέο, ε, το καλοκαίρι αυξήθηκαν πάρα πολύ οι θέσει εργασία, οι καινούριε, και πολλοί άνθρωποι βρήκαν δουλειά. Και είναι ένα ρεκόρ σε σύγκριση με παλαιότερα χρόνια. Λογικό, αναμενόμενο, αλλά επιβεβαιώθηκε. Και γι' αυτό και η ανεργία θα πέσει. Και στην πραγματικότητα η ανεργία είναι πολύ χαμηλότερα από αυτή που δείχνει η στατιστική για πολλού και, και διαφορετικού λόγου. Αλλά αυτό το ότι προσελίβησαν σχεδόν 300.000 καινούριε θέσει εργασία είναι ένα εξαιρετικά καλό νέο το οποίο από μόνο του. Τροφοδοτεί και τα δημόσια έσοδα βεβαίω, τα οποία και αυτά από το ένα ρεκόρ στο επόμενο πηγαίνουν. Και εκεί υπάρχει επίση ένα ζήτημα, το πώ θα γίνει η διαχείρισή του. Α το κουβεντιάσουμε καμιά άλλη ώρα. Εγώ θέλω με την ευκαιρία αυτή να πω σε διαφημιστικό περιβάλλον για όσου αναζητούν ε, μια θέση εργασία, που πιστεύουν ότι έχουν το ταλέντο, που θέλουν να στελεχώσουν από την πλευρά του οι επιχειρήσει. Η Randstad θα, θα σα βοηθήσει να βρείτε αυτό που σα ταιριάζει. 25 χρόνια κάνουν αυτή τη δουλειά στη Ράνστατ. έχουν υποστηρίξει πάνω από 49.000 υποψηφίου και περισσότερες από 3.000 εταιρείε να βρουν τα ταλέντα που ψάχνουν. Μπαίνετε στο site di Randstad, www.radstad.gr, ανακαλύπτεται πάνω από 600 εστέσεις εργασίας σε 18 ειδικότητες, αλλά και υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που βοηθούν την επιχείρησή σας. Λοιπόν και επειδή ήταν και μακρά η αναφορά να κεράσω εγώ τον Πάμπη ένα νεράκι ένα νεράκι το από τον επιτραπέζιο ψυχτή αφή της Rainbow Waters ο οποίος έχει μπει και τα καλά στη ζωή μας είναι design άτος, έχει αυτό το, εξ, το εξαιρετικό πλεονέκτημα εκτός από το βολικό του μέγεθος στην οθόνη αφής σας δίνει το νερό σας είτε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είτε ζεστό είτε δροσεραίο και κρύο όπως αρέσει τον μπάμπι. Φρεσκότατο, πεντακάθαρο και χωρί πλαστικούρε. Χωρί τα πλαστικά μπουκάλια. Περισσότερα στο 801-11-34-34-34 Και μαράκι, για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίο εχθέ ε, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, δίνοντα και, α, θα έλεγα, μια πιο διευρημένη ε, διάσταση στη συζήτηση για το ποιο θα διαδεχτεί τον κασελάκι αν τον διαδεχτεί κάποιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται σήμερα να προχωρήσει ωστά. Έχει ακολουθήσει μόνο ένα δρόμο. Μπροστά. Αυτό απαιτεί η βάση μας, αυτό ζητάει η κοινωνία Τον ΣΥΡΙΖΑ μπροστά Καταθέτω λοιπόν την υποψηφιότητά μου Για τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία Με όραμα, με πίστη, ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά Είναι ο τρίτος υποψήφιος Μαθαίνω ότι ο Στέφανος με τους συνεργάτες του ετοιμάζουν το βίντεο Που πιθανότατα θα προβληθεί αύριο και την πρώτη τηλεοπτική του παρουσία θα την κάνει όχι αύριο Πέμπτη, που θα γίνει. Πιθανότατα, ξαναλέω, η προβολή του βίντεο που θα δείχνει την υποψηφιότητά του. Αλλά ο Στέβο Κασίλεκ, αν και. Τελικά καλύτες, είναι αύριο ή την παραπάνω Την okay. παραπάνω εβδομάδα, και γι' αυτό το λέω, γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει, στην έναρξη τη εκπομπή του Νίκο Χατζημαρκολάου, στον οποίο. Δεν ah, είναι στι 10 του μηνό, δηλαδή. Έτσι. Την παραπάνω Πέμπτη. Αύριο, τρει του μηνό, αναμένουμε. Αλλά εγώ κρατάω και μια πισινή γιατί αυτή η μερομηνία τη ανακοίνωση υποψηφιότητα Κασελάκη έχει αναβληθεί αρκετέ φορέ. Αύριο, λοιπόν, πιθανότατα θα δοθεί ένα βίντεο το οποίο ετοιμάζουν οι συνεργάτε του. Και την επόμενη Πέμπτη θα κάνει μια παρουσία πιο πολιτική από όσο ακούω. Αυτά, βέβαια, πολλά περισσότερα όταν ο Νίκος θα είναι εδώ κοντά σα. Ε, την επόμενη Πέμπτη, στο ενόπιο συνοπείο. Με το ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως να είναι σε αυτή τη διαδικασία, Αλλά όπως και αν έχει δεν είναι ε, το πρώτο που περιμένουμε Το πρώτο που περιμένουμε είναι Κο Κυριακή Κοντιγιορτή Έχουμε πραβή. τις εκλογέ της Πασόκ Τώρα τούτη Κυριακή ε, είναι ε, Βέβαια ναι. ε. Πρώτος γύρος και ένα πρώτος γύρος Και δεν μου το είπα να εγώ στο σπίτι ε, Αυτή την εποχή είναι πολύ έντονο Το καλοκαίρι κάνει πολύ ζέστη ε, ε, Έχω πάρα πολλά πράσινα παπαγαλάκια Ναι ναι ναι τα οποία φαίνεται κάποτε τάφησαν, είχαν παπαγαλάκια τέτοια στον βασιλικό κήπο και τάφησαν ελεύθερα. Δεν ξέρω αν και... είναι θέμα βασιλικού κήπου, μόνο γιατί έχουμε και εμεί στο Χαλάνδη το ίδιο θέμα. Ναι, τώρα και... έχουν κατακυριαστεί παντού, όπου υπάρχει πράσινο. Ε... Αν πα, α πούμε, στη Ρεματιά, που είναι και πάρα πολύ ωραίο μέρο και πολύ ωραία διαμορφωμένο, δεν το λέω για τη διαφήμιση. Ένα το λέω... από τα ωραότερα είναι... μέρη τη Αθήνα. Είναι πραγματικά πολύ ωραία βόλτα. Κι αν σα αρέσει να περπατάτε, ιδίω, αν πρέπει να περπατάτε. Ε... Πίεση είναι αυτή. Ε... Σα το προτείνω ανεπιφύλακτα. Βλέπεις όμως ότι έχουν επιβιώσει, να μην πω ότι έχουν ε, ε, κατά κάποιο τρόπο υπερβεί την τοπική πανίδα. Τι, τα παπαγαλάκια. Ναι, ναι. Α, είναι πολύ ζωηρά, εκείνη... είναι επιθετικά, ναι. είναι πανέξυπνα. Ε, εμένα έρχονται τώρα, επειδή ξέρεις εσύ, έχω δύο γάτους, οι οποίοι κάθονται στο μπαλκόνι. Έρχονται λοιπόν, είναι εκεί ένα δέντρο, το οποίο έρχεται... έρχεται κοντά στο μπαλκόνι. Ε, μα έρχονται και τους κάθονται στη μύτη. Και λέω, φύγει, ε, δεν θέλω να είναι εκεί. Γιατί κανένα μπλάκα θα κάνει καμία, να μου βουτύξει από κάνα μπαλκό. Γιατί δεν, και τα, να δεν μετά. τα φοβούνται τα γατάκια μα αυτοί οι παπαγάλοι. Τίποτα ε, σου λέω. Τα... Εμένα του κάνουν και πλάκα το Ράγκνερ. Ναι. Δεν, δηλαδή, τον κορεδεύουν κιόλα. Να δει πώ διώχνουν τα περιστέρια. Που τα περιστέρια, δόξα τω Θεώ, είναι κομμάτο. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, πώ τα διώχνουν και πώ έχουν μάθει τα περιστέρια να τα υπόψη του. Και δεν ανακατεύονται πλέον. Πολύ Αυτά κα... για τα πράσινα πο... παπαγαλάκια. Πολύ καλό τα του... υπόλοιπα πράσινα είναι την Κυριακή, λοιπόν. Πολύ καλό του Κώστα, αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, με Φαραντούρη και Φάμελο για συναυλία πάμε. <laughs> πολύ <laughs> καλό, ομολογουμένος Τώρα, Διότι ε... και ο συγκεκριμένο Φάμελο τραγουδάει πάρα πολύ καλά. Ναι. Ε... Και ο Φαραντούρη είναι πιανίστα. Ε... Και τραγουδάει και ωραία. Ε... Γενικά είναι ενδιαφε... Μπελκάντο τύπο, βέβαια. Πολύ ενδιαφε... μπελκάντο για τα γούστα. Ενδιαφέρον πράγμα. Ε... Παρουσιάζει συνολικά ω άνθρωπο, καθηγητή. Ε, πολλά λόγια όμω. Ναι, κοίτα τώρα. Φλα, η, αλ... βλα, βλα, βλα, βλα. η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια υπερκινητικότητα από την πλευρά του, το λέω και εγώ, γιατί έχω παρακολουθήσει αρκετά καλά την πορεία του. Ε, ε, μια υπερκινητικότητα από την πλευρά του, έχοντα το στόχο των ευρωεκλογών. Το στόχο των ευρωεκλογών τον πέτυχε. Τώρα φαίνεται σε πολλού να είναι πρόωρο το να βάζει τον εαυτό του σε μια τέτοια υποψηφιότητα. Από την άλλη πλευρά. Αν σκεφτεί ότι το φαβορή είναι ο Στέφανο Κασελάκη, ο Στέφανο Κασελάκη με την πολιτική και Η σχέση του ξεκίνησε πέρσι. Πέρσι, δηλαδή, πότε πέρσι. Πριν τι εκλογέ. Αν <χαι> θυμάσαι, ήταν. Όταν τον έβαλε, στη... όταν τον έβαλε στην... στο επικρατεία. Έτσι που δεν ήθελε και κυνήγει, Σταυρό. Και σε μία εκλόγινη θέση. Τέτρεξε όμω και τότε αυτό. Δεν είναι. Εγώ δεν θέλω καθόλου να υποτιμήσω τι... τι έκανε ο Στέφανο. Προ Θεού. Αλλά λέω το όταν έχει έναν άνθρωπο ο οποίο. Επί τη ουσία η πολιτικότητά του, α πούμε, είναι φρισκαδούρα. Ναι, α βγούμε, ημέρασε. Κάτι το Γιατί αυτό θεωρείται μειονέκτημα. Από ποιον. Από του έμπειρου πολιτικού ταγού στον χώρο αυτόν του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι θεωρείτε μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείται μειονέκτημα ο ότι είναι πολύ νέο ο τρόπο που εκφράζεται. Δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Το τι προβάλλει, το τι κάνει. Γιατί πολλοί από εμά. Εμά είναι πρώτο πληθυντικό ευγενία, να μην παρεξηγηθώ. Θεωρούν ότι κάποιο πρέπει να κατέχει αρκετά καλά την κατάσταση, την πολιτική αντιπαράθεση, ε, να μπορεί να σταθεί σε ένα, σε ένα, απέναντι στον Νίκο ξέρω, και να απαντήσει σε πολιτικέ ερωτήσει. Ναι. Πατά, απαντά με τον τρόπο του. Ε, αν ε, αν έχει άγνοια, α πούμε. Γιατί δηλαδή στην πρώτη φάση και ο Στέφανο είχε μια. χρησιμοποίησε κάποιε λέξει, α πούμε, για παράδειγμα. Θυμάστε ότι που είχε πει η ιερά συμμαχία για τον ΝΑΤΟ ή το κρατήδιο τη Κύπρου και τέτοια. Εντάξει, σε παίρνει ο, ο αντίπαλο πολιτικό και σε κάνει σουγλάκια. Λοιπόν, η Πέπυρα Λοιπόν, που γράφει περίφημα στη στήλη τη Τανέα Νέα, πήγε και ξέθαψε. Ε, γιατί γράφει ένα άρθρο για τον Αλέξη Τσίπρα. Και πήγε και ξέθαψε αυτό το οποίο δεν θυμάμαι κι εγώ από πότε είναι το θυμάσαι. Εσύ. Είναι εξ σε ένα νεανικό περιοδικό. Όπου Ο Αλέξη Τσίπρας τσιτάρεται από το περιοδικό. Ο τίτλο δηλαδή είναι. Η δύναμη είναι στο παραμύθι. Η είναι στο παραμύθι. Ναι. Αυτό ο Κασελάκης, το έχει καταφέρει ήδη. Το παραμύθι. Δηλαδή έφτιαξε ένα μύθο πάρα πολύ γρήγορα τον οποίο τον εξέφραζε ο ίδιο. Αυτό Θέλεις... είναι δύσκολο στην πολιτική να το κάνει. Θέλεις να σου πω κάτι. Ο Φαραντούρη. Τελειώνω. Παρακάτω. Ο Φαραντούρη δεν κατάφερε να εκλεγεί στον τόπο του. Να βγει βουλευτή στον τόπο του. Να τον τότε... άλλο που είχε βάσει. Το 17,8 που πήρε. Ναι, είχε είχε βάσει, είχε κομματικό επιτελείο, όλα αυτά που χρειάζεται να πάρει στου Σταυρού. Στο εθνικό επίπεδο, λόγω τη παρουσίας του που ήταν πάντοτε πολύ. Γι' αυτό το εγώ, Πολύ. Και... να το πω, δυναμική. Και έταξε πάρα πολύ. Ναι. Ε, μπόρεσε και έφτιαξε ένα ναι. προφίλ το οποίο τον ευνόησε για να Κοίτα γίνει ευρωβουλευτή. εδώ να δεις τη σημασία των λέξεων που έλεγε πριν. Κάποιο μπορεί σε αυτό το παιχνίδι των λέξεων να την πατήσει. Μάλιστα, κύριε Λό... Ποντριγιάρο. Λό... Λόγω τη πολιτική. Μάλιστα, κύριε ε... Ποντριγιάρο. Απηρία που έχει. Ναι. Γράφει Μαργαρίτα. Καλημέρα Γιώργο Εθνικός κύπος λέγει, το έχει βασιλικός. Ήρεμα το λέω. Ναι. να πιάνει. Ναι, το ξέρω. Λες μια δε... λέξη, είναι του λόγου και τα λίπα. Δεν το είπα, είναι Το λέει επίτηδε. Α, το λέει επίτηδες. Για ε... να τσαντήσεις τη Μαργαρίτα. Ε... Ε, την κάθε Μαργαρίτα. Ναι, μη μαδίσουμε τις Μαργαρίτες των ε... ακροατών σε παρακαλείο. Όχι, προς Θεώ, προς Θεώ. Οι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 Αυτή η υπέροχη Αμερικανική πίτα από τον Τόν Μακλίν που μια τέτοια ωραία μέρα γεννήθηκε και μα άφησε αυτή την τραγουδάρα, η οποία έχει γνωρίσει και πάρα πάρα πολλέ διασκευέ. Πιο γνωστή ήταν αυτή με τη Μαντόνα, αρέσει και του κ. Μπάμπ μα, νομίζω. Πολύ. Πολύ. Τραγουδάρα. Mm -hmm. Τα πρώτα πρώτα τραγούδια που μάθαμε στην Κιθάρα. Ωραία πράγματα από άλλε εποχέ. Λοιπόν, κάποια από τα σχόλιά σα εδώ πέρα ε, να στα καλά. Να κρατήσω όμω αυτό που λέει ο Σταύρο, το έχει και άλλε μέρε, αν θυμάμαι καλά, το είδαμε, μετά τι εκπομπέ όμω. Ούναρη και Όλγα σαν γλυφάδα, τώρα πάλι, πάλι περνάει το ελικόπτερο. Είναι ένα ελικόπτερο το οποίο κάνει βόλτες πάνω από τη γλυφάδα Γενική και περνάει κάθε 10 λεπτά. Πάνω από τη γλυφάδα, πάνω από το κέντρο τη Αθήνα, περνάει δύο ελικόπτερα τουλάχιστον. Ε, προσπάθησα να τα δω και μια μέρα. Μάλλον φαίνεται το κάποιο από αυτά να είναι τη πυροσβεστικής, να είναι από αυτά που κάνουν περιπολιέ. Περνάνε ίσως και να είναι πολλοί οι συνάνθρωποι μα οι οποίοι έχουν απειβδίσει με την κυκλοφορία στην Αθήνα και χρησιμοποιούν ελικόπτερο για να πάνε στη δουλειά τους. Τώρα το ήθελε και το αυτό είναι στα πλαίσια του γνωστού του <σ ár> <Σεύου> Και επειδή και πριν για το θέμα των θέσεων εργασίας, έστειλε ένα μήνυμα ο Γιώργος Χόλτζογλου που είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εργαζόμενων στον Τουρισμό και τον Επισίτισμο, και μας, αφού μας λέει ότι υπάρχει μια απεργία προγραμματισμένη 23 Οκτωβρίου για την συλλογική συμβασία εργασίας, αυτή είναι η διεκδίκηση μας λέει ότι είχαμε 80.000 και 9 θέσεις στον κλάδο Ναι, πρέπει να είναι από αυτές που δεν μπόρεσαν να καλύψουν Υπάρχει τεράστιο θέμα, λοιπόν Επιπλέον το 54% των 300.000 που λέγαμε πριν Ηταν θέσει πλήρου απασχόληση, το οποίο και αυτό είναι εντυπωσιακό, διότι συνήθω αυτή την περίοδο που έχουμε λόγω καλοκαιριού περισσότερη απασχόληση, δεν είναι πλήρου απασχόληση. Τέλο πάντων, αυτά δείχνουν να είναι καλά σημάδια, δεν αρκούν αυτά για να θρέψουν το λαό. Χρειάζονται πολλά περισσότερα ακόμη. Χρειάζεται η οικονομία να πάει καλά και χρειάζεται και τύχη. Γι' αυτό στον εβδομαδιαίο διαγωνισμό που έχουμε. Από το πήγε, από εκεί το πήγε στα χάνια θα φτάσει. <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι. Στα χανιά τρίμερο ολόκληρο με την car and Emotion. Έτσι, ενοικίαση αυτοκίνητο Χωρίς πιστωτική κάρτα. Ε, θα πάτε με ανέκ σε δίκλινη καμπίνα με αυτοκίνητο. Δύο στρώματα profile Της Greco Strom. Θα τα βρείτε. Κορυφαία, χειροποίητα κρεβάτια. Κλιματιστικό Moris Terra WiFi 9000 BTU. Πέντε διπλά εισιτήρια από Πειραιά, για Κρήτη με επιστροφή. Δίκλινη εσωτερική καμπίνα και αυτοκίνητο με την Και όλα αυτά. Θα τα βρείτε realplayer.gr Real realplayer.gr realplayer.gr Τον διαγωνισμό μπαίνεται η κλήρωση την ε, Δευτέρα που μας έρχεται 7 Οκτωβρίου στην εκπομπή Νιφλή Στάθη Και με αυτά και με αυτά στάσαμε και σήμερα στο τέλος τη εκπομπής θα μαζεύουμε και φεύγουμε Ακολουθεί ο Νίκος Ο Νίκος Χατζηνικολάου είναι μαζί σας Η Real News θα είναι μαζί σα την Κυριακή μαζί με την Δίνη του Κακού ένα βιβλίο με μυστήριο και ανατροπές Από την Kate Watterson Real taste και style Φουρνίζουμε ψωμί, ψήνουμε λουκάνικα Φεύγω παιδιά, φεύγω δεν αντέχω Και βεβαίως πάντοτε factory outlet 10 ευρώ φοδόρο Στα 60 αγορών Και παντού up για να κερδίζετε Με το σκανάρισμα με Τα χέρια θα να... Στο φίλο μου το μάκι το... Το... το γεράσιμο όπως το ξέρετε Τα χρόνια μας πολλά Το τραγούδι αυτό θα σε κρατήσει για πάντα ζωντανό Ό,τι κι αν συμβεί φίλε Ό,τι κι αν συμβεί Τρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια Άντε τώρα και η τελευταία μας φράση, δανεισμένη από το Μαχάτ Μαγκάντι, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, σήμερα είναι και η διεθνή ημέρα αμοιβίας. Να το κρατήσετε αυτό. Κανείς δεν μπορεί να με πληγώσει χωρίς τη συγκατάθεσή μου.